Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Δευτέρα έχουμε 3 εκπομπέ, αγαπητοί φίλοι. Μετά τον κύριο Γρηγορίο και την εκπομπή των όλων. Έχουμε την κυρία Τζάνη εδώ, γιατί οι Έλληνε στην Δευτέρα είναι 8.00. για να μην καθυστερούμε γιατί έχει ετοιμάσει εδώ τα θέματα της η Μαρία να την καλησπέρισο, καλησπέρα Μαρία καλησπέρα καλησπέρα και στους ακροατάς μας στους πώς φίλους είσαι. μας πως είσαι ε, πως να είμαι, έμπλεος οργής οργής γιατί, αφού ναι. σε είδα εγώ τώρα ήρθες μια για χαρά, για δύο λόγου. α για πες τους, ε, θα αρχίσω από τον ελα... από την λιγό... με ελαφρύτερη οργή μου α ε, την οργή μου που την πέρα... με πήρανε οι φίλοι μου Τηλέφωνο και κάποιοι μου το στείλανε και στην ενδοσυνεννόηση στο facebook ότι... ότι εμείς ήμασταν χαρούμενοι που θα την ξανακούγαμε την εκπομπή ε, τους είπες προφανώς ότι θα έχει επανάληψη σου είπα ότι την πέταξε έξω ναι, και ναι, ναι. μπήκε άλλη λοιπόν, και έγινε και τσάκα και είπαμε ότι θα το ξανακούγαμε και θα εμπεδώναμε καλύτερα θα τα βάλουμε και... τώρα Α, όλα μην λοιπόν... αρχίζεις έτσι πες τα άλλα τα χειρότερα. <laughs> τα χειρότερα λοιπόν να τα προσέχετε αυτά παρακαλώ ε... Αφού σε έχουμε στα όπα όπα στα μάτα Εσένα ε, ε, πες, έχει, πες, έχει Όχι πες, το, πες ναι δημοσίως ναι. <laughs> Όχι δεν θα πω πον... ναι Λέω όχι Λες όχι Καλά να δεις τι έχεις <laughs> να πάθεις Ξεκίνα λοιπόν, <laughs> λοιπόν Καλησπέρα ε, σε όλη ε, την παρέα Η πάρα. μεγάλη μου οργή όμως είναι Και έγραψα και στο facebook ναι. Ότι Ο Σουλτάνος Σουλτάνος ο Σουλτάνο. Ένα είναι ο Σουλτάνο στην γείτονον. Α, τη γείτονα χώρα. Λοιπόν, έπρεπε να είναι, το έγραψα με την ανακοίνωση που αφηκνείται ε, ότι έπρεπε να είναι στο Διυνεκέ με δήλωση τη Ελλάδο persona non grata. Δηλαδή πρόσωπο μη επιθυμητό. Ποιο να του το κάνει αυτό το. Βε, λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ πήγε και είπε η ομοεθνή μου στην Κωμωτινή και οι άλλοι από κάτω κλαίγανε. Δεν οι είπε ομοεθνής η ομοιθνησμό, είπε η τουρκική μειονότητα είπε Και όταν έκανε τις δηλώσει ομοεθνής... του και φεύγοντα με τα αεροπλάνο, γιατί αυτή είναι η Τούρκη. Οι Τούρκοι είναι δόλοι. Ναι, και μιλάω όχι για το τουρκικό λαό, μιλάω okay. για τους Τούρκους Για την πολιτική μιλάω. Έτσι, υθίνοντε. Λοιπόν, δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνουν, και μιλάω και υπενθυμίζω και τα απόμνημονεύματα του μεγάλου μας, του Κολοκοτρώνη, ναι. έτσι, και άλλον από τους ηγέτες της Ελληνικής Επαναστάσεως, και του Καϊσκιάκη που είπε, άμα σας γυρίσω, θα σας τον που τους γνωρίζουν, ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ποτέ μα ποτέ στον Τούρκο... Ε, διπλωμάτη να το πούμε έτσι. Ας πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα... Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και έχουμε και τα μήντια τα οποία ε, δεν, δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και όταν λένε, το λένε σαν είδηση δεν το αναλύουν για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι του συμβαίνει. Τι του συμβαίνει. Ε, βρε Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν... Οι δημοσιογράφοι ναι. να είναι στο προεδρικό μέγαρο, να υπάρχουν μόνο δύο διεπιστευμένοι δημοσιογράφοι, ένας Τούρκος, ένας Έλληνας για να κάνουν από μία ερώτηση η οποία ήταν ε, εντεταλμένη ερώτηση από τα πριν, όχι δικιά τους και να κάθονται εκεί σαν κότες και να μην του φωνάξουν από κάτω «κύριε» Ε, ε, ε, στην Ευρώπη ε, ε, Θεωρούμε ε, ε, ε, ε, Εσχρή την πολιτική σας Να θυμώνετε Τον τύπο Την, ο, τ, την, ε, την, ναι. ε, βέβαια, την ελευθερία του τύπου Και να έχετε στη φυλακή δημοσιογράφου. Γιατί διαφωνούνε που, Γιατί διαφωνούν μαζί σας Απλά γιατί διαφωνούν λοιπόν, Και τι του είπανε Όχι τούπανε. δεν του είπαν τίποτα Κάνανε τις κότες ο, τροπή, ο, εγώ δηλαδή, Τις κάνανε ή ήτανε. Είναι κότε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κότε, αλλά ότι τις κάνανε. Και το γιατί τις κάνανε είναι η, η, η μεγάλη μου απορία. Θέλω δηλαδή να πιστεύω έτσι, ναι. γιατί δεν θέλω να σκεφτώ κάτι χειρότερο. Είναι, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Είμαστε οι Έλληνες Είμαστε οι Έλληνες. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εδώ μια Κροατία. Παραβιάσεις, μας το μισό Αιγαίο ναι, ναι, το Δηλαδή χρόνο. ένα ένα παραλληλεπίπεδο μεταξύ άκου, άκου, ναι. λιμνού. Πρόσεξε. Πρόσεξε, ναι, φοβερό πράγμα αυτό δεν, δεν κάνανε τίποτα Αλλά κοίταξε τι κάνει Μας εκπαιδεύει Πάει λοιπόν, εμείς λέμε ναι δεσμεύεται αυτό Την επόμενη φορά που θα πει Θα κάνει και την αυτή του ναι. και, και κανείς δεν θα του δεν θα... Χώρια οι παραβιάσεις Ενώ ήταν ακόμα στον αέρα Βρενό ήταν εδώ και, και τα πίνανε Αυτή κάναμε παραβιάσεις λέει μια, ε, ε, εδώ, είπανε... κράτη, λέει μια φίλη εδώ Όλα τα κράτη έχουν ιστορία η Τουρκία έχει ποινικό μητρό Νεοκλής Σαρίς δε... τα δε... τα δεύει, ναι. Ήταν απίθανος Το ξέρω αυτό Την ευχαριστώ ε. πάρα πολύ Που του έκανε μια ε, Μνημόσυνη αναφορά Έτσι. Γιατί Νεοκλή, ο, ο Νεοκλής Ο Σαρίς ήταν από τους ανθρώπους Που ποτέ δεν Ή πρέπει ήξερε να Ήξερε τα κόλπα πολύ καλά Τα ελληνοτουρκικά Έτσι, λοιπόν. Πάρα πολύ καλά Και... δε... Ήταν. Ήταν ένας φίλος και πάρα πολύ καλός φίλος και πολύ, πολύ, πολύ, ε, πώς να σας πω, ευχάριστος άνθρωπος. Δηλαδή ήταν απόλαυση να πίνεις καφέ και να μιλάς ή κρασί με το νεοκλή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν όντως ποινικό μητρό γιατί όλες τους πράξει είναι δόλιες στην διεθνή και την ε, πολιτική στην γείτονα χώρα του που είμαστε εμείς που... Τέλος πάντων, ε, χώρια της ευδελιγμίες μέσα στο πολιτιστικό ε, ε, μουσείο της ανθρωπότητας που είναι η Αγία Σοφιά, η ελληνική, που είναι ένα καταπληκτικό αρχιτεκτονικό μημείο Έκανε μια πατάτα και του βαρημένο, την πέσανε στην αντιπολίτευση τι βαρημένο με ιστορία, ορίστε Έκανε μια πατάτα δήλωση και του την πέσανε στην αντιπολίτευση που είπε για τα τζαμιά και για τα... Βέβαια, οίκους, βέβαια. Τους βέβαια. Οίκους, οίκους, την οίκους... ώρα που είπε ότι εμείς δεν, δεν έχουμε ελευθερίες ναι, ναι, ναι. θρησκευτικές, ναι. η Ελλάδα δεν έχει θρησκευτικές ναι, ναι, ναι. ελευθερίες στους, στους, στους ε, Τούρκους της Ράκης. Τούρκους τους ονόμασε ναι. τους Έλληνες, τους Πολύτες Έλληνες κυπικούς μουσουλμανικής... που είναι ισλαμικού θρησκεύματος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε, πάση περιπτώσει και την ίδια στιγμή... Επέτρεψε τι βδελιγμίε σε ένα μνημείο τη ανθρωπότητα. Ε εγώ σου λέω τώρα που έγινε άμεσα την ίδια στιγμή. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Όλα, ε εγώ τα έχω με την κυβέρνησή μα ε και ακόμα. Ε, είμαι καταπογοητευμένη από τον έναν άνθρωπο που τον εκτιμούσα βαθύτατα Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τον κύριο Παυλόπουλο που δεν, του, του, που δεν ήταν πιο ήταν εντάξει εντάξει ήτανε, Είπε αυτά που έπρεπε να πει Αλλά για μένα ναι. έπρεπε να κάνει την υπέρβαση Δηλαδή, δηλαδή να του τα πει ένα-ένα, ένα προς ένα Κάνετε αυτό, κάνετε Απού εκείνο, καθότανε... κάνετε εκείνο, καθότανε... κάνετε εκείνο και παρακαλούμε να μην τα κάνετε. Αφού καθόταν στην άκρη το ένα του κολομέρι ήταν έξω από τον καναπέ, κόδευε να πέσει με τα χεράκια σταυρωμένα ε, σαν μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου ήταν ο Πάκης. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι λέχθηκε ότι μα απειλήσε ο Σουλτάνος ότι αν δεν με προσκαλέσετε θα, φτάσω μόνος, θα πάω μόνος μου στη Θράκη και ρωτάω. Μία νότα, τόλμα και να δει ότι θα καταρριφθεί το αεροπλάνο σου δεν μπορούσε να γίνει. Είμαστε κυρίαρχη χώρα, ναι ή όχι. Μην ρωτά σε μένα, Εγώ δεν είμαι διπλωμάτη που άξιο. Εγώ είμαι. στερούμε λυθίου. Τέλο πάντων, α γυρίσουμε στα δικά μα. Όχι για. Λοιπόν, δεν πάμε τώρα, δεν αφήνουμε αυτή, γιατί αυτό που αναφέρει και ξέρω μόλι, Μαρία, είναι η οχι μην ρωτα σε μενα εγω δεν ειμαι διπλωματη που αξιο εγω με στερουμε λυθιου τελο παντων ας γυρισουμε στα δικα μα οχι για λοιπον δεν παμε τωρα δεν αφηνουμε αυτη γιατι αυτο που αναφερει και ξερω μολι μαρια ειναι η δεν πιάνει στην ωραία την τραγωδία με την έννοια του πολιτιστική. Αυτό είπα. Να, να πούμε καμιά κουβεντούλα. Να, να ηρεμήσει η ψυχή μα. Έτσι, λίγο. εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Περιμένε δύο λεπτά. Τα λέμε κάθε βράδυ γιατί έχουν και αυτά τη σημασία του. Και περιμένουν να σε ακούσουν και εσένα, όπω και όλου του φίλου που έρχονται τα βράδια εδώ. Και πληρώνουν τάξη την τσέπη του, χαλάνε το χρόνο του με στο κρύο για να γίνεται όλο αυτό. Από το Χιούστον μέχρι την Κύπρο έχεις. Και από την Ουαλία και όλη την Ευρώπη, Βαλκάνια και όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ας τους αυτούς, εδώ είμαστε μια παρέα, χέστους... Μου λένε από την Αυστραλία και, και από μας. τον Καναδά Παρακαλώ. να το επαναλαμβάνει σε ώρες που μπορούν, γιατί... Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, ναι. θα τους ανεβάσω και θα τους παίρνω από εκεί ό,τι ώρα γουστάρουν. Έχω ζητήσει συγγνώμη, γιατί ο Χρήστο το πρωί δουλεύει που τα φτιάχνει, εγώ είμαι απόγευμα εδώ... Και πρέπει να βρούμε μέρα να συναντηθούμε. Λοιπόν, και αυτό γίνεται μόνο σε Ήμασταν στην... Και έπρεπε να το ολοκληρώσουμε. Ε, χάσαμε μια αυτή, γι' αυτό να το τρέξουμε λίγο. Κάντε όπως θες εσύ. Ήμασταν ε, στον εσχήλο. Ε, θέλω λιγάκι για να κάνω μια σύνδεση, να υπενθυμίσω ότι βασικά μηνύματα που μας έδωσες αυτά που διαπραγματευτήκαμε. Ε, σπέρσες ε, που τα μηνύματα είναι ένα σύμνος στο πολίτευμα της αμέσου δημοκρατίας της Αθήνας και στην αυτοθέσμηση των πολιτών δηλαδή να παίρνουν τις αποφάσεις στην Εκκλησία του Δήμου οι πολίτες εν με την μονοκρατορία του πέρση ηγέτη, όπως και αν λέγεται, εξέρξης δαρείος, όπως και αν λέγεται, λοιπόν, και την, την σύγκριση που κάνει, και επίσης ε, το μήνυμα για την ε, μορία που περιμένει ε, εκείνον τον άνθρωπο που έχοντας εξουσία... Ε, την χρησιμοποιεί έναντι και εναντίον των άλλων πλασμάτων και αυτό συνιστά για την ελληνική αντίληψη φοβερή Ήβρυν η οποία επισύρει συμπαντική τιμωρία. Ε, και ένα τέτοιος ήταν ε, και ο Ξέρξης αλλά και ο Αγαμέμνον. Γι' αυτό και θα τιμωρηθούν. Ε, από την άλλη μεριά όμως να πούμε και για το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, που ενώ είναι νοπό ακόμα, όπως είχαμε πει, το αίμα από την επίθεση, είναι νοπό ακόμα όταν γράφεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξεραθεί. λοιπόν Ωστόσο, θρυνεί στην τραγωδία για το άνθος των Περσών τους νέους δηλαδή τ της Περσίας... που χωρίς να θέλουν υποτασσόμενοι... στην στιγνή κυριαρχία ενός υπερφίαλου ε, ηγέτη τους... που προκαλεί Ήβρυν... γιατί δεν γνωρίζει τα όρια του ανθρώπου... ως πού πρέπει να πάει ο άνθρωπος... και ιδιαίτερα όταν έχει εξουσία... Πώς πρέπει να την ασκεί έναντι των άλλων πλασμάτων. Λοιπόν και πραγματικά ε, είναι μια καταπληκτική, καταπληκτική περίπτωση μεγαλείου της ελληνικής ψυχής. Δεν, δεν, δεν κακολογεί, δεν καταράται του, του, του, τους, τους Πέρσες. Αντίθετα επιτρέπει τον θρήνο και, και τη, τη, τη, το, το, το το μεγαλείο φτάνει να του θεωρεί ότι ήτανε καλοί πολεμιστές που δώσαν τη ζωή τους αλλά που σε σχέση με τους Έλληνες είχαν έναν δυνάστη ενώ ενώ οι Έλληνες είχαν ελευθερία και αυτοθέσμηση. Ένα άλλο τώρα... Ευτυχώς που λες είχανε και δεν λες έχουνε γιατί γράφει εδώ ο φίλος μας ο Χρήστης από Θεσσαλονική και όχι μόνο θέλουμε και είμαστε υποκατοχή αλλιώς θα αντιδρούσαμε είμαστε κότες κο, κο, κο, κο, κο. εγώ μιλώ για εκείνη την εποχή Α, γι' αυτό λέω γιατί οι Έλληνες Έτσι. και το κάνω αυτό μήπως και αφυπνιστούν και οι σημερινοί Έλληνες γιατί η γνώση είναι αυτή που μας κάνει να ε, παίρνουμε τις πρέπουσες αποφάσεις ε, ένα άλλο που έχουμε εδώ ε, η Ήβρις τιμωρείται και το είδαμε αυτό παντού και στον Αγαμέμνονα και στο, στον Ξέρξη και στις Πέρσες. Ε, όπως επίσης και στις Ικέτιδες ε, που και εκείνες θα διαπράξουν ανοσιούργημα και θα τιμωρηθούν. Ένα άλλο όμως μήνυμα που μας δίνει ο Εσχύλος στους Πέρσες όταν η άτοσα η μάνα του ξέριξη, ρωτά το σύμβουλο που πάει ο Αγγελιοφόρος για να πει τι έγινε καλά τι είναι αυτοί οι Έλληνες και αυτοί οι Αθηναίοι ναι. που κατάφεραν να συντρίψουν έναν ασύγκριτα μεγαλύτερο στρατό πολυαριθμότερο στρατό και πολύ ας πούμε καλά Αλλά έλα που δεν όλο αυτό. Ναι, λοιπόν, να το συγκρίνουμε με τα ελληνοτουρκικά Πήρε την απάντηση Για πες Πήρε την απάντηση Αθέντρα τη λέει Είναι κάποιοι άνθρωποι Που δεν υπήρξαν ποτέ δούλοι Μήτε Θεού Μήτε ανθρώπου Γιατί να μην το έχουν αυτό Στην καρδιά τους Οι Έλληνε. Οι, οι Έλληνες που θα έπρεπε για να το έχουν στην καρδιά τους να υπάρχει σε κάθε τείχο, κάθε τάξης, κάθε σχολείου. Ίσως με τα καλά σου για να παρεξηγηθούν οι μαντήλες και να γίνουν κουρτίνες στα παράθυρα. Τι λες τώρα. Ε, θέλω λοιπόν να ε, <κοί> θυμίσω επίσης την φιλοπατρία από τους επτά επιθήβας και... Ε, την συμφωνία ότι ε, την καταδήλωση του ισχύλου ότι ο χαρακτήρας μας είναι η μοίρα μας. Μπράβο. Και μιλήσαμε για τις χοϊφόρες και τα λοιπά. Θέλω να πάω στις ευμενίδες και στον προμηθέα δεσμό της σήμερα. Α, εντάξει. Ε, είπαμε ότι θα το τρέξουμε λίγο. Θα παρακαλούσα τους φίλους να διαβάσουνε τις αξίζει τον κόπο, έστω τη μετάφραση. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Εσχύλος, ε, στην ουσία, ιδιαίτερα με τις Ευμενίδες και με τον Προμηθέα δεσμότη. Να θυμίσω ότι υπήρχε μία τριλογία Ο προμηθέας δεσμότης Προμηθέας λιώμενο Και προμηθέας πληφόρος Τα δύο χαθήκανε Από τον λιωμενο εχουμε Έχουμε ε, ένα-δυο προσπασματάκια Μικρά που τα αναφέρουν άλλοι Και ξέρουμε ότι υπήρχαν και τα λοιπά ε, ε, Εκεί ο Εσχύλος Ο οποίος... Ε, ε, θέτει σε όλα του τα έργα που έχουν διασωθεί ε, ζητήματα ε, ηθικής τάξεω, ε, δηλαδή διαπραγματεύεται αυτό που θα λέγαμε σήμερα ηθικά προβλήματα και βέβαια Η άποψή του, η φιλοσοφία του είναι ότι όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια του και προκαλεί ύβριν, όταν ο άνθρωπος δεν σέβεται ε, τις, ε, ν, τους νόμους τις φύσεω που ε, ε, υπάρχουν ε, στους ανθρώπους με την έννοια του δικαίου, και ε, αυτού που λέμε την αυτογνωσία... που η αυτογνωσία δεν είναι να γνωρίζεις απλά τον εαυτό σου. Η αυτογνωσία είναι να γνωρίζεις τον εαυτό σου... και τα όρια τα ανθρώπινα. Και πώς πρέπει να, να, να, να υπάρχεις. Γιατί η, η ύπαρξη σημαίνει από, από την έννοια της ότι είσαι υπό αρχήν και η αρχή δεν είναι ενός θεού που σε κάνει δούλο ή ενός ηγέτη που σε κάνει δούλο, όχι ηγέτη, ενός τυράννου, ενός ε, αυτοκράτορος, ενός ε, κυριάρχου, αλλά είναι ε, ε, υπό την αρχή του δικαίου και της, ε, ε, του, ε, του, του νόμου της φύσης που ε, ε, φροντίζει για όλα της τα πλάσματα και δεν πρέπει να ε, προκαλείς ύβριν, θέτει όμως και κάποια ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με μια αρχή που θα τη δούμε και στο ζήτημα... Α, που θα μας θέσει και ο Πλάτωνας ε, και θα τα επεξεργαστεί τα πλατωνικά αυτά θεωρήματα της πλατωνικής θέσης και ο Πλωτίνος και θα εμπνεύσουν και το μεγαλειώδες έργο για την πορεία του πνεύματος και του Χέγγελ. Ε, αυτό λέει ότι ε, στην ελληνική αντίληψη και το είχαμε πει στην αρχή όταν μιλήσαμε για την κοσμογονία και τη θεογωνία ε, δεν υπάρχει θεός που δημιουργεί το σύμπαν το σύμπαν είναι αυτογενές ε, αιώνιο και καλύπτει το όλον απλά το θείον, αυτό που λέμε θεός, ε, βάζει τάξη, δίνει νόημα, δημιουργεί δηλαδή από την χαοτική κατάσταση κόσμων, κόσμημα. Και... Να το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό για να το καταλαβαίνουμε Και αν δεν γίνεται αντιληπτό να μου κάνουν ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικό για να γίνει κατανοητό αυτό Πρόσεξε μια ερώτηση Η... που ήρθε τώρα Μισό το δεύτερο... λεπτό, «Όχι, όχι, μισό λεπτό, να τελειώσω αυτό που λέω έχει σημασία Να τελειώσω αυτό που λέω παρακαλώ Κατάλαβε το αυτό το πράγμα έχει Ο εγκέφαλό μα, Γιώργο, έχει, είναι ασύλληπτο ε, όργανο σε σχέση με το κομπιούτερ, αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά. διαφορά. Το κομπιούτερ μπορεί να προσλαμβάνει και να επεξεργάζεται. Ο εγκέφαλό μα ή προσλαμβάνει ή επεξεργάζεται. Όταν λοιπόν εγώ πάω και του λέω κάτι για να το προσλάβουν και να το επεξεργαστούν και πα και το κόβει αυτό. Το Λοιπόν, πες το, γίνεται πες το. μπάχαλο. Εντάξει, πε το. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, τα πλάσματα όλα και εμείς κατά κύριο λόγο ε, και ό,τι υπάρχει στο σύμπαν το δικό μας σαν και εμάς πιο ανεπτυγμένο λιγότερο δεν γνωρίζουμε, αλλά υπάρχει ε, είμαστε μέτοχη ουσία του σύμπαντος Μετέχουμε δηλαδή τη ουσία του, της φύσεώς του και ω τέτοιοι συνεξελισσόμεθα σε επίπεδο είτε ανέλυξης είτε κατάρρευσης ανάλογα με το ποιες είναι οι σκέψεις και οι πράξεις μας ναι. και οι προθέσεις μας και ταυτόχρονα συνεξελίσσουμε ανελίσσοντας ή καταραίοντας το σύμπαν. Άρα λοιπόν και ό,τι είναι θεότητα και ό,τι είναι δίκαιο το συνεξελίσσουμε και το ανελύσουμε ή το κάνουμε να καταρεί. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι η τεράστια ευθύνη μας γι' αυτό έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στη συμπαντική μας πραγματικότητα με τις πράξεις μας Και δεν, είναι, δεν αφορούν αυτές εμάς μόνο ή το άμεσο περιβάλλον μας ή τη χώρα μας ναι. Αφορούν το σύμπαν μας Λοιπόν, αυτού του είδους τα ζητήματα θα τα θέσει κατά κύριο λόγο ναι. Στον προμηθέα δεσμότη και στις ευμενίδες ο Εσχύλος Πες μου την ερώτηση Έχει χιουμόρ και θέλω να την καταλάβεις εννοείται Στην προηγούμενη ενότητα πάνω έπεσε και λέει ο φίλο μα σαν Κυψέλη Εσεί ασχολείστε τώρα λέει με την πατρίδα Εδώ η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δάκρυσε σήμερα στο επεισόδιο του My Style Rock Τι είναι αυτό Ένα ε, που παίζεται στο, στην τηλεόραση μια παπαρολατρία Ναι Παπαροτραγωδία γιατί μιλάμε για αυτό σήμερα Είδες τι έχουμε πάθει Ξέρετε Δικός μας είναι το λέει Ναι είναι δηλαδή, ναι, καμία το καταλαβαίνω Αλλά θέλω να πω το εξή. Ε, για να δακρύσει, πάνε να πει ότι έχει τη δυνατότητα να, να, να διώνει ευαισθησίες. Δεν ευθύνεται ίσως αυτή που καμιά παιδεία δεν τις καλλιέργησε την πρέπουσα. Την πρέπουσα Γιατί, διέγερση στη Μεγα... και δε... ανάπτυξη των ευαισθησιών που πρέπει να έχει ο άνθρωπο και όχι το ανθρωποειδέ. Γιατί το, το υπερσύστημα μα θέλει ανθρωποειδή και όχι άνθρωπο. Εντάξει, το διευκρίνησε. Γιατί η κοπέλα Ας δεν είναι ένα μόρο. ένα διαλυματάκι για να το καταπιούμε λίγο αυτό. Θα πιω νερό για να μου πάει παρακάτω αυτό που έγραψε ο φίλο μα. Ε, αφορά όλου μα. Ναι, έτσι. Διότι το διόρθωσε η Μαρία, διότι οι κοπέλε αυτέ. Δεν βγήκαν από Παρθενογέννηση και δεν είναι κοριτσάκια. Οπότε αυτό του μάθανε οι γονεί του. Και η παιδεία. When I said I It wasn't me who changed but you And now you've gone away Don't you see Κάθε Δευτέρα γύρω στι 8 είναι εδώ η Μαρία Ιτζάνη για τι Έλληνε και μα λέει και αυτή ό,τι θέλει. Το επεξεργάζεται βεβαίω, σχολιάζει την επικαιρότητα και με το δικό τη τρόπο εξελ... εξηγεί τα θέματα που μα απασχολούν. Ε, μια φίλη μα εδώ λέει το σύμπαν είναι αυτογενέ πώ κατέληξαν σε αυτό. Και ο άλλος οφείλος από Θεσσαλονίκη Ο Χριστός λέει εγώ συμφωνώ με την κυρία Τζάνη Το σύμπαν γέννησε του θεούς Και όχι οι θεοί το σύμπαν Δεν, σύμπαν, δεν συμφωνεί με μένα Συμφωνεί με την ναι, κοσμογονία ναι, των Ελλήνων ε, Εννοεί Βεβαίως. με αυτό που κατέθεσε τώρα Ναι ναι ναι ε, Άλλη ερώτηση που ήρθε τώρα για να μην κόψουμε Μετά πάλι τον ήρμό σου Έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα Αλλιώς η ελληνική γραμματεία Είναι λά Σύμφωνα με την αστροφυσική, ε, υπάρχουν πολλά σύμπαντα. Μάλιστα. Έτσι. Ε, είναι κάπως δύσκολο για το μυαλό μας που είναι εγκλωβισμένο να αντιλαμβάνετε τρεις διαστάσεις μόνο. Μάλιστα. Ε, να κατανοήσουμε ενώ έχουμε κατασκευές την τετάρτη διάσταση. Ωστόσο δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε... Δηλαδή, δεν μπορούμε. Τετάρτη διάσταση είναι να σου λέω τώρα, Γιώργο, εγώ ότι θα βγούμε από αυτό το δωμάτιο ναι. χωρί να ανοίξω ούτε πόρτα, ούτε παράθυρο, ούτε τρύπα. Μπορεί να διακτηνιστεί. Δεν, δεν, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά μπορούμε, να, χωρίς μπορούμε με την τέταρτη διάσταση. Μπορεί να μεταλλαχθεί, να γίνει σκόνη και να περάσει κάτι. Μπορεί να κάνει λάθο. Το λες αυτό επειδή δεν μπορεί να βγει από τι τρει διαστάσει. Εντάξει, παιδί μου. Λοιπόν, και θέλω να πω στου φίλου μα κάτι θα ξέρουν οι περισσότεροι ότι πάρα πολλές φορές στο καλοκαίρι ψαρεύουμε με κάτι κοφίνια που τα λέμε κιούρκους. Εκεί λοιπόν τι είναι, έχει, είναι ένα καλάθι αυτό που έχει μια τρύπα από πάνω μεγάλη Λοιπόν και βάζομαι κάτω στον πάτο του καλαθιού ε, δολοματάκι, μπαίνουν τα ψάρια ναι. και όσα από αυτά είναι διδιάστατα Δηλαδή αντιλαμβάνονται μόνο δύο διαστάσεις, ναι. εγκλωβίζονται Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν την τρίτη διάσταση να ανεβούν απάνω και να φύγουν Έτσι είμαστε και εμείς, είμαστε ναι. εγκλωβισμένοι εκ κατασκευή σε τρεις 3... διαστάσεις. διαστάσεις Λοιπόν, επομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα Και το τι είναι πέρα από εκεί δεν μπορούμε ούτε καν να το προσεγγίσουμε αυτό που υπάρχει είναι η ενέργεια Α, Αυτή για πάμε είναι. εκεί τώρα, ναι Η οποία μορφοποιείται, υλοποιείται και σε ύλη που λέμε Έτσι. Λοιπόν, ε, βέβαια και το μυαλό μας μπορεί και δημιουργεί ύλη Γιατί? Γιατί είναι καθαρή ενέργεια η λειτουργία του Μην ξεχνάμε, το είχαμε πει όταν μιλήσαμε από τα πρώτα μαθήματα για τον εγκέφαλο, ότι το 10% του εγκεφάλου μας, το οποίο αποτελείται από Δέκα ει την εντεκάτη, δηλαδή. Τρει Όχι, εκατό δισεκατομμύρια νευρώνε, κάθε ένα από αυτού ενώσο ζούμε, είναι μία εκτό των άλλων αένα η γεννήτρια ηλεκτρική ενεργία, που επειδή ω κύτταρο είναι τρισδιάστατο, ω γνωστόν ο ηλεκτρισμό. σχηματίζει πεδίο οι τρει διαστάσει. Ω γνωστόν ο ηλεκτρισμό στο πεδίο είναι ηλεκτρομαγνητισμός Άρα λοιπόν είναι η ηλεκτρομαγνητική η ενέργειά του και μπορεί και δημιουργεί ύλη. Για να πάμε λοιπόν τώρα, εκεί που είχαμε μείνει. Ε, παρόλο λοιπόν που ο Εσχύλος, και η τραγική μας, αλλά ιδιαίτερα ο Εσχύλος, ασχολείται με αυτό που υπήρχε πριν, δηλαδή ε, ουρανός, κρόνος, δίας. Κάθε από αυτούς ήταν πιο βελτιωμένη έκδοση να το πούμε έτσι έκδοση της ίδιας ουσίας Μάλιστα. της ίδιας ουσίας έτσι δηλαδή ε, ε, οι θεοί των Ελλήνων ε, είναι αθάνατη αλλά ως, ως μεριστές οντότητες δεν είναι αιώνιοι συνεξελίσσονται σε πιο ο, βελτιωμένοι αν θέλεις Υπάρξη. Ε, ε, ε, ε, γιατί, μάλλον λάθος λέω ύπαρξη, έπρεπε να πω οντότητα. Γιατί ε, ε, ε, δεν υπάρχουν. Είναι, ε, είναι οντότητες δεν είναι υποαρχήν. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, η ίδια ουσία Συνεξελίσσεται σε κάτι πιο, πιο φωτεινό, Έχουμε λοιπόν. Ξέρει ο Εσχήλο από του μύθου μα ότι υπήρχε μία κατάσταση όπου κυριαρχούσε η κατάρα και η νέμεση. Η άτι έτσι και εκεί ε, ήταν ένα πιο σκοτεινό, αν θέλει, ε, πλαίσιο. Ε, Κόσμου, για για τι ύπαρξει. Αυτό καθώ εξελίσσεται η νόηση ε, δε, δεν μπορεί να το δεχθεί. Ο Δία λοιπόν ε, θα φέρει περισσότερο φω και θα υπάρξει μία πάλι ανάμεσα στο παλιό σύστημα των Θεών. Ξαναλέω που είναι μία η ουσία, απλώς εμείς οι άνθρωποι τα ονοματίζουμε έτσι για να τα κατανοούμε καλύτερα. Λοιπόν, ή όπως τα αντιλαμβανόμαστε, και τις νέες συνθήκη. Και θα πάμε λοιπόν πρώτα στις ευμενίδες να το δούμε αυτό θυμόσαστε στις, στις χοηφόρε που ο Ρέστης φτάνει στον τάφο του πατέρα του, συναντά εκεί ε, την αδερφή του, την ηλέκτρα και τις, ε, ε, τις γυναίκες του χορού που πηγαίνουν για να κάνουν τα νόμιμα στον ε, νεκρό, επειδή δε ένα όνειρο η κλιτεμνήστρα και τρομοκρατήθηκε και τα έστειλε, και θα πάει να δολοφονήσει τη μάνα της και τον ε, Έγιστο. Η όλη κατάσταση ε, εμφανίζεται από τον Εσχύλο ότι ο Ρέστης ε, δεν το κάνει αυτό με απόλυτη σιγουριά. Έχει μια αμφιθυμία. Το κάνει γιατί του το είπαν οι ερηνίες που τον που θέλουν την δικαίωση και του πατέρα αλλά που οι ίδιες μετά θα τον κυνηγούν για το φόνο της μάνας του γιατί ο φόνος της μάνας, του συγγενούς εξέματος είναι εξαιρετικά εξαιρετικά εμ δυσβάστακτη συνθήκη για την ελληνική αντίληψη η κλιτεμνήστρα δεν έχει ερηνίες γιατί η Κλειτεμνίστρα ε, όταν δολοφονεί τον Αγαμέμνονα δεν δολοφονεί κάποιον που είναι από το αίμα τη. η παλιά αντίληψη ε, δεν ήθελε που δεν λόγω των του, του συγγενούς εξέματος και ήταν μια αναγκαιότητα αυτή αν θέλετε για να μπορούν να ολοκληρώνονται οι οίκοι και να μεγαλώνει ο οίκος και να δημιουργείται η φιλή. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ ε, ο ορέστης έχει μία αμφιθυμία. Δεν ξέρει κατά αν έκανε καλά ή όχι. Και οι ερηνίες των κυνηγούν περιπλανάται διοκόμενος και καταλήγει στους δελφούς όπου η πυθία θα τον δει και θα τρομάξει να έχει αγκαλιάσει τον ομφαλό των δελφών και οι ερηνίες να είναι έτοιμες να τον κατασπαράξουν. Εκεί λοιπόν ο Απόλλωνας θα είναι με το μέρος του. Ο Απόλλωνας είναι ακόμα και στην προηγούμενη κατάσταση και με τη νέα. Δεν έχουν ακόμα τα πράγματα ξεκαθαρίσει. Θα το ξεκαθαρίσει αυτό ο Δίας, ο οποίος θα έχει μια ε, ιδιότητα Θεού φωτός πια και ε, θα είναι πιο δίκαιος... Ε, και πιο φιλάνθρωπος θα γίνει όμως έτσι από τη σύγκρουσή του με τον Προμηθέα. Θα το δούμε αυτό μετά αμέσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Και εκεί λοιπόν ο Δίας θα χρησιμοποιήσει ποιον. Αυτό που παρήγαγε από το νου του την Αθηνά. Η οποία είναι η αυθεντική δικαιοσύνη το αυθεντικό φως, ο αυθεντικός θεσμός για να μπορεί να στηρίζει τις κοινωνίες και τις σχέσεις των ανθρώπων και να μην γίνονται οι άνθρωποι ε, θηρία ο ένας για τον άλλον. Θα πάει λοιπόν, με εντολή και του Θεού, θα πάνε στην Αθήνα. Και εκεί η Αθηνά θα καλέσει πολίτες της Αθήνας και, προεδ... με... και θα προεδρεύσει η ίδια και θα δημιουργήσει ένα δικαστήριο που θα το ονομάσει Άριο Πάγο. Ο, Εκεί λοιπόν θα ακούσουν αυτά που έχουν να πούν οι, οι άνθρωποι. ερηνίες και αυτά που έχει να πει ο ορέστης και ο Απόλλωνας που είναι αντίθετα πράγματα Ξαναλέμε ο φόνος της μάνας δεν μπορεί να, να ξεπεραστεί με τίποτα με τίποτα ε, πρέπει λοιπόν να τιμωρηθεί ο ορέστης από την άλλη τη μεριά όμως υπάρχει μια μάνα η οποία προκάλεσε ίβριν. Ξεπέρασε τα όρια τα ανθρώπινα, παρόλο που έχει και αυτή τα δίκια της, γιατί της θυσίασε το παιδί της, το σπλάχνο της, που και αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Και από την άλλη τη μεριά, έτσι, ε, ο ίδιος, η ίδια ε, έκανε μια ε, υπέρβαση για να... Ε, καλέσει με δόλο τον Αγαμέμνο να μπει στο παλάτι για να τον δολοφονήσει... στρώνοντα το κόκκινο χαλί το οποίο ήταν μόνο για, για προσφορές τους θεούς... και για, μόνο για εκεί, όχι για ανθρώπους. Και το έκανε αυτό για να τον, και εκεί ήταν τόσο υπερφύαλος ο Αγαμέμνονας... ώστε την, πάτησε ε, την παγίδα... Και πήγε και δολοφονήθηκε. Άρα λοιπόν, κανείς δεν ήταν χωρίς να έχει μερτικό στην ενοχή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Απλά, κάθε κατάσταση είχε τη δικιά της βούληση. Και τι θα γίνει εκεί. Αφού θα <κυκλώδη> ακουστούν όλα, η Αθηνά θα προτείνει οι ερηνίες από ερηνίες εκδικητικές που θέλουν να κατασπαράξουν τον δολοφόνο του συγγενούς εξαίματος και ιδιαίτερα ιδιαίτερα το φόνο της μάνας να γίνουν ευμενίδες που σημαίνει αυτός που κάνει το καλό, το μένος και, τους το κάνει καλό και τους υπόσχεται ότι θα έχουν τα ιερά τους και θα είναι σεβαστές και θα είναι και φύλακες του δικαίου και του, του νόμου που προκύπτει από την παμίτυρα φύση για τα πλάσματα. Δηλαδή από τον Δία και, και ταυτόχρονα θα αθωωθεί ο ορέστης. Και μάλιστα οι πολίτες της Αθήνας, ναι. οι δικαστές του Αρίου Πάγου και γίνεται η Αθηνά εδώ θεσμοθέτηρα τη απονομής δικαιοσύνης θα μοιραστούν τελείως και θα υπερισχύσει η ψήφος τη Αθηνά ως διπλή και από τότε ακόμα και σήμερα η σε περίπτωση του προέδρου, ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογιάζεται δύο φορέ. Και να διευκρινίσεις ετοιμολογικά την ε... φράση που την ονόμασε η Θεά Άριο Πάγο πώς ετοιμολογείται και γιατί... Το Εντάξει, Άριος είναι από το πάγο σημαίνει βράχος. Βράχος. Ε, Άριος είναι από τον Άρη. Ναι. Γιατί εκεί υπήρχε μια εμπόλεμη κατάσταση οι αντιγνωμίες. Μάλιστα. Έτσι. ήταν <χω> εμπόλεμος κατάσταση. Αν δηλαδή καταδικαζόταν ο ορέστης, θα ξεσκιζόταν τελείως από τις ερηνίες. Αλλά δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε δηλαδή να σταματήσει, να σταματήσει η ανθρωπότητα... Γιατί ό,τι κάνουν οι Έλληνες αφορά την ανθρωπότητα, Γιώργο και φίλοι Ακροατέ. Λοιπόν, να σταματήσει η ανθρωπότητα να ζει μέσα στην κατάρα και την έμεση, την εκδίκηση. Έπρεπε, έπρεπε να, να κατανοήσει και να μπορεί να. Ε, Καταπραγνθεί όλη η οσύνη, Να αποδίδει δικαιοσύνη και να. Και να Κάνει με, με του θεσμού να ισχύει ο νόμο και να εκπαιδεύεται ο άνθρωπο να γίνεται ε, να έχει φιλότητα και όχι νίκο. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα. Και πάμε προμηθεύοντα ό,τι. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Ακόμα, Αλμπέντο 14, Τζέμι Μπράουν, κύριε. This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without a woman or a girl You see Man made the cause To take us over the road Man made the train To carry the heavy load Man made the electrolyte To take us out of the dark Man made the boat for the water Like Noah made the ark This is a man Woman or a Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Men make them happy. Cause men make them toys. We can. You know that man makes money to buy from other men. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lying. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια για τι μουσικέ επιλογέ. Αλμπέτο14.com Είμαστε εδώ γιατί οι Έλληνε με την κυρία Τζάνι κάθε Δευτέρα το βράδυ γύρω στι 8 η ώρα. Μαρία, επειδή ο κόσμο εδώ παρακολουθεί με πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπω ξέρει, έχει όμω και χιούμορ. Ο κόσμο παρακολουθεί με ενδιαφέρον, αλλά έχει και χιούμορ. Και ένα φίλο λέει εδώ. Ότι Από χιούμορ η Έλληνε άλλο καλό. Ναι. Και ειδικά σε αυτό το σταθμό εδώ το έχουμε ξεφτιμήσει. Τότε που γινόταν η ιστορία με, με τη 17 Νοέμβρη, ε, στο, το satellite έχει ένα σύστημα, το Schengen, το οποίο ό,τι λε, μπορούν να παρακολουθούν εμά εδώ που μιλάμε τώρα. Εννοείται. Όχι με μικρόφωνο, να μιλάμε μα στο σπίτι μα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και. <laughs> yeah, yeah. είχαν κάνει και όταν θέλανε να, να καλαμπουρίζοντας να πούνε ένα φίλο τους Που χάθηκε σε ρε κουφοδίνα και το έπιανε αυτό και είχε τυναχθεί στον αερτοζύστημα yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τόσοι κουφοδίνες που yeah, βρέθηκαν yeah, yeah, yeah, yeah. Αυτή είναι η διορυθμία, η υπεροχή η υπέροχη ιδιορυθμία του Έλληνα Και η υπέροχη του το μόνο. Που έχει χιούμορ Και αυτό τον σώζει Εμείς εδώ δεν είμαστε κουφωδίνες Είμαστε καρποδίνες Βρε παιδί ο... μου, Για να <laughs> ασυνοούμε θα σου παράδειγμα. παρακαλώ τι τι λέει, λοιπόν, ο λοιπόν ο φίλος ο... μου λέει Γι' αυτό ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί αφορούσε την ανθρωπότητα Εγώ τώρα να το αντιστρέψω αυτό Για να το βάλτε καλά στο μυαλό σας Πες το, Είχαμε δικαίωμα Να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ αφού, αφού Επηρεάζουν οι πράξεις μας και οι σκέψεις μας όπως έχουν καταγραφεί και ακόμα, μην νομίζετε, και ακόμα υπάρχουν την ανθρωπότητα. Είχαμε δικαίωμα γιατί φίλη μου ναι. είχαμε κυβερνώντε μετά την επανίδρυση από την απελευθέρωση του νεοελληνικού κράτους ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν παιδεία. Και κάνανε βλακίες Μόνο αυτό Είχαμε ανθρώπους που ήταν προδότες Είχαμε ανθρώπους που ήταν χαϊβάνια Αλλά Καλά 200 χρόνια δεν πετάχτηκε ένας Λίγο πιο από τους άλλους παιδί. Μου ε, ε, πει, Αυτόν δεν... Αυτόν, αυτόν, <coughs> αυτόν Δεν τον αφήναμε να κυβερνήσει Τον καταπνίγαμε άμεσα Ναι Γιατί, γιατί είμαστε σαν μικρά παιδιά Όπως μας λέει ο Πλάτωνας Δηλαδή έτσι. Λοιπόν, ε, είμαστε παιδική χαρά. Είμαστε εύπιστοι. Αλλού φανπάκ είμαστε. Ναι, ενώ γι' αυτό γιατί? Γιατί μας αποστέρισαν την παιδεία και δεν έχουμε. Ευθυκρισία που σημαίνει δεν μπορούμε, γιατί θα, όταν θα πάμε στον Αριστοτέλη θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι. δεν μπορούμε να επιλέγουμε την βέλτιστη λύση. Υπάρχουν πολλές λύσεις φίλτατοι και αγαπητέ Γιώργο για κάθε ζήτημα, αλλά μία είναι η βέλτιστη, αλλά έχει προϋποθέσεις. Ακριβώς αλλά αν δεν βρέσουν επειδή βαριούνται να ψάξουν Επομένως, τη λύση Επομένως αυτό το υπέροχο που γράφει ναι. όπως και τις άλλες φίλες ήταν καταπληκτικά Έτσι. ωραίο και χιουμοριστικό Και του ευχαριστώ πάρα πολύ Α, αλλά εγώ το κάνω ερώτηση αυτό Είχαμε δικαίωμα, σκεφτήκαμε καλά όταν αυτό, ψηφίζαμε Αυτό είναι ένα ερώτημα που έγινε μεγάλο πλέον γιατί α καταλα... σου πω κάτι δέκα ακόμα αγγελίε καλού. Καταλάβαν όλοι και οι πλέον εθεροβάνο. Αριστερό λε, λε, λε, έτσι, είμαι αυτό, δεν θέλω να που είμαι καπακά πασκιοπενικό, δεξιόσατο δεξί σου λέει ναι, μέσα. Ναι, ναι, αλθολούρε. Ναι, είμαστε πιο Ροζέ πω είναι το κρασί. Κατά, σου λέει είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμό, κλπ. Ενώ η λέξη το λέει, σπάω τη ρίζε. Ριζοσπαστική αριστερά. Λέει ότι έχει μείνει θα το σπάσουν αυτοί. Mm. Τώρα λοιπόν. Το μόνο καλό είναι ότι κατέρευσε για αυτή η μαλακία σαν αντίληψη και πιστεύω ή θέλω να πιστεύω όπως και εσύ ότι θα πάμε σε κάτι άλλο και όχι σε αυτό τον εγκλωβισμό 80 ετών μαλακία. Αυτό. Οι Έλληνες θα πρέπει να αποκτήσουν ευθυκρισία και θα αποκτήσουν ευθυκρισία εάν ανοίγουν να διαβάζουν Ναι. Έστω στην πολυθρόνα τους που κάθονται Αντί να βλέπουν το βλακοκούτι ναι. Να ανοίγουν να διαβάζουν Έστω από μετάφραση Τα κείμενα των προγόνων τους Αυτά τα σπαράγματα που, ένα, που έχουν απομείνει Εμείς εδώ το έχουμε καταφέρει Και το ξέρεις Και μάλιστα δεν του έχουμε κάνει εμείς προπόνηση Γιατί οι ερωτήσεις που κάνουμε τις ξέρανε Και αφού άνοιξε ο σταθμό Και αντιλήφθηκαν τι, τι παίζει Τις κάνουν Οπότε και αυτό είναι πολύ καλό Και για αυτού και για εμάς και για όλους Λοιπόν, προχωράς. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν στον προμηθέα δεσμότη θα σταθούμε λιγάκι και θα κουβεντιάσουμε αυτά τα ηθικά προβλήματα που εισάγει πολύ πιο έντονα ο Εσχύλος. Να πω αρχικά αυτό που είπα και πριν ότι ο ίδιος ο Δίας, ο οποίος είναι ε, κυβερνήτης του σύμπαντος αλλά και του πλανήτη και των ανθρώπων και των πλεσμάτων, ε, εξελίσσεται ο ίδιος και περνάει από πάθη με την πάροδο των αιώνων και αναπτύσσεται και έρεται στο θρόνο της σοφροσύνης. Τον βοηθάει σε αυτό, αν θυμούνται οι ακροατές μας, ναι. από τον νόμο λόγο που του είχε δώσει το σύμπαν ω σύμβουλο. Ο Δίας έχει τον νόμο λόγο σύμβουλο. Και ε, πριν την Αθηνά ε, θα παράξει τον Ερμή και ο Ερμής θα... Με, με, θα ε, συμβολοποιεί αν θέλεις τον νόμο λόγο, γι' αυτό και παρέμεινε λόγιος ερμής. Εντάξει, και επειδή οι άνθρωποι τον πήραν, τον, παίρνουν τον νόμο το δίκαιο που είναι ένα και καθολικό και τον κάνουν ε, σαν... Ε, σαν τον εαυτό τους, δηλαδή ανάλογα με, με τα συμφέροντά τους, τις ε, επιθυμίες τους, τα ελαττώματά τους κτλ. Θα κα, καταλήξει και ο δύστυχο ο Ερμής να γίνεται και προστάτης των εμπόρων, των κλεφτών όταν δεν λένε την αλήθεια κτλ. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τον λόγο, τον λόγιο Ερμή και την αυτή. Μετά θα κάνει την Αθηνά. Από τη στιγμή λοιπόν που ο, ο Δίας εξελίσσεται έτσι και η ανθρωπότητα σιγά-σιγά ε, ε, η οποία πριν ε, έπασχε από αυτά που περιγράψαμε με τις ευμενίδες ε, οδηγείται και αυτή ε, στη σοφροσύνη γιατί υψώνεται στο φως της δίκης, του δικαίου Τη θέτιδος, εντάξει, τη θέμηδος, συγγνώμη. Ε, ο Δίας θα οδηγηθεί σε αυτό από τη σύγκρουσή του με τον Προμηθέα. Θα πάθει ο Δίας και θα μάθει μάθηκε ο Δίας και θα γίνει σωστός. Και τότε θα επιτρέψει, γιατί αυτό είναι το μυστικό που ξέρει ο Προμηθέας... Τώρα βέβαια οι χριστιανοί το πήρανε και το κάνανε ότι συμβολοποιούσε, λέει, την έλευση του χριστιανισμού που θα τον ακύρωνε. Ας και το τελείως, ,τι ενώ έχουμε μέσα στις τραγωδίες τις τρεις γι' αυτό και τις εξαφανίσαν τις άλλε για να μπορούν να λένε αυτό το ψέμα. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν. Ξέρουμε ότι ο Προμηθέας οδηγήθηκε στον Κάφκασο γιατί ε, εξαπάτησε το Δία Έκανε απάτη ο Προμηθέας, με την κλοπή του φωτός, εξαπάτησε το Δία και έδωσε στους ανθρώπους το πυρ. Το πυρ δηλαδή, για σκεφθ, να σκεφτούμε τι είναι το πυρ, το πυρ είναι η γνώση, όχι το εξώτερον, ε? Όχι το πύρτο το εξωτερόν. Όχι βέβαια α, λέω εγω Αυτά είναι Χριστιανό κολοτουμπίστικα. εγώ όμως τα ρωτάω και για του Ιουδαϊσμού Α, 맞아. Εντάξει, κυρία Τζάννη. Εντάξει. Ε, σκέψου στην, Στον Ιουδαϊσμό ε, δε... να τιμωρείται ο άνθρωπος γιατί γεύθηκε τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Αν είναι δυνατόν. Ε, δε... Και εμείς έχουμε τον Ηρακλείο που θα οδηγηθεί στο καλ... στην αρετή ή στην κακία και θα προκρίνει την αρετή. Καταλαβαίνεις, ε, ναι. αντιθέτως, στον Ιουδαϊσμό και στον ιουδεοχριστιανισμό και στο Ιδιο Ισλάμ, από τη στιγμή που θα θελήσει να επιλέξεις και να υποστείς τις τι ναι. τιμωρείσαι. Φεύγεις από τον παράδεισο. Άρα η εξέλιξη μας, να πούμε, μετά από την ελληνική γραμματεία είναι μπουργα. Αυτό βλέπω εγώ. Η εξέλιξή μας. Μετά την ελληνική γραμματεία που όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μπουργκα. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι. Το θεωρεί ο δυτικός κόσμος θα εξέλιξε. Σου κάτι, θα σου πω κάτι. Η ανθρωπότητα σταμάτησε την ανέλυξή της ναι. και άρχισε την κατάρρευσή της και όλη αυτή την κατάσταση της ληστρικής εκμετάλλευσης ανθρώπου και φύσης mm, από τους εξουσιαστικούς θύλακες, ε, μετά την επικράτηση των μου. θρησκευματών των δύο που παρήγαγαν από το δικό τους θρησκευμα, το Διεθνές Ιωνιστικό λόμπι για να λειτουργήσει ως μέγενη στην κοσμοθεωρία... άρα και αντίληψη του θείου του ελληνισμού για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που κάνανε. Και αν θα θέλαμε να απαλλάξουμε την ανθρωπότητα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού της ιστορίας εκατόν ογδόντα μοίρες πίσω. Να πάνω κάτω που λέμε. Να πάμε εκατόν ογδόντα πίσω και να ξεκινήσουμε πάλι από εκεί. Ο νοόν νοήτο. Τι εννοώ. Ε, εντάξει το καταλάβαμε. Έτσι έτσι έτσι έτσι. Το καταλάβαμε. Ε, για να δούμε λοιπόν ε, πως αυτή η... Αυτή η αγωνία, αυτό το δύσκολο έργο να συμβιβάσουμε και να συμφιλειώσουμε ε, έναν κόσμο που επικρατεί η κατάρα και η νέμεση, η, η, η, η, η εκδίκηση έτσι, ε, και, και η εναπόθεση ε, ω νόμου σε, σε μία μοίρα που δεν έχει σχέση με αυτό... Ε, πως θα ε, αυτό το δύσκολο έργο πως θα καταφέρουμε να συμβιβάσουμε και να συμφιλιώσουμε στο όνομα στο όνομα και στο, και στο σεβασμό της πυθού με την πιστικότητα και την γλυκύτητα των λόγων των λόγων της σοφροσύνης και της ε, ε, ε, ευρυθμίας και της αν θέλεις ευθυκρισίας, έτσι και να σταματήσω με την αφιαλτική αγωνία της ανθρωπότητας όπου με αυτόν τον τρόπο ε, θα μπορέσει να πορεύεται ε, στο φως μιας γνώσης που εξανθρωπίζει και κάνει τα πλάσματα να είναι επωφελή το ένα για τα, για τα άλλα και τα υπόλοιπα για το ένα. Λοιπόν και απέναντι στα πλάσματα της φύσης και στην ίδια την ύπαρξη την ανθρώπινη. Και αυτό το οφείλουμε να μην το ξεχνάμε, η ανθρωπότητα το οφείλει στην Αθηνά. Και το έργο είναι οι ευμενίδες, το είπαμε. Πάμε τώρα λοιπόν στον Προμηθέα. Γιατί ο Προμηθέας θα προεθυμάσει ενότητα... τον βία. Θα προετοιμάσει τον Δία ναι. για να αρθεί στο θρόνο της σοφροσύνης. Πρέπει πας αυτή την ενότητα για να μην τη διακόψουμε να σου θέσω μια ερώτησουλα που έχει έρθει. Αφού καλησπαιρίσω και τον φίλο μου τον πάνω από τη Θεσσαλονίκη που έχουμε πάρα πολύ κόσμο εκεί, ένας φίλος σαν την Κυψέλη λέει... Α, Α ο ένας να την παλύνει και λέει... Μπορεί να μας εξηγήσει η κυρία Τζάνη γιατί ο Δία ο γενάρχη μας τιμώρησε τον Προμηθέα που έδωσε τη γνώση στον ένα άνθρωπο. Οπότε υποτίθεται ότι μας αγαπούσε ως είδο. Και η άλλοι καλά. Ναι, από, ναι, άλλη. από και την άλλη. Ε, και από την Κυψέλη ερώτηση, αν ο ελληνοχριστιανισμός είναι η συνέχεια και η εξέλιξη του πολιτισμού μας τότε γιατί δεν συνέχισαν να χτίζουν σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό μας ρυθμό και γιατί άλλαξαν τα ονόματα των Θεών και το ημερολόγιο. Όπου ξεχάσει κάτι θα στο επαναφάρω. Θα λοιπόν στην πρώτη ερώτηση εκείνη ο ελληνισμός είναι επίγνωση και συνίδιση των προγόνων μας είναι κοσμοθεωρία είναι τρόπος ζωής δεν είναι θυσισκείο κομμάτι ναι Έτσι. δεν είναι ακόμα ε, ε, ε, ούτε το, ε, το εννοούσαν οι Έλληνες σαν τέτοιο Οι, οι πρόγονοι οι, οι πρόγονοι είχαν τα ονόματά τους Τα ιδιαίτερα Αχαιοί, Μυρμηδόνες εολίς τοπικής... ναι για Και το έχουμε ακόμα τους. και σήμερα ναι. Εγώ είμαι πολλοποννήσιος λέει Είμαι κάτω από τα βλάκια Ο άλλος είναι κριτικός. Ο άλλος λέει είμαι κριτικό. Ε, Ο άλλος ε, λέει είμαι ε, ε, αιγαιοπελαγήτης ε, Λοιπόν ε, ε, Όμως όταν κάναν κοινέ δράσεις, ναι. τότε χρησιμοποιούσαν το όνομα Έλλην. Να μην ξεχνάμε ότι ενώ πηγαίνανε στους Ολυμπιακούς, έτσι, με, ως Αχαιοί, ως Ιόνες, ε, ε, ως, ως, ως. Το σι, το, η ομπρέλα ήταν Έλλην. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο προστάτης των Ολυμπιακών αγώνων ήταν ολυμπιος ζέφς. Το μέρος που μένανε οι αθλητές λεγόταν Πανελλήνιον. Οι κριτές των αγώνων λεγόταν ελανοδικέ. Και να πω και από την τραγωδία κάτι Έχω πάρα πολλά παραδείγματα Αλλά για την οικονομία του χρόνου oh, yeah, yeah, yeah, και Μην φίλους. ξεχνάμε που λέει Η Υφηγένεια, ένα Εναυλίδη Λέει στη μάνα της Όταν κλαίει και σπαράσει Και θέλει να την κρύψει Για να μην τη θυσιάσει ο πατέρας της Λέει Βαρβάρον Έλληνας αρχινικός Εννοείται εστί αλλού βαρβάρους μιτὲρ Ελλήνων, το μεν γαρδούλων ιδελεύθερων. Ιδε δηλαδή, ελεύθερων. Που σημαίνει, είναι φυσικό μητέρα, η κόσες είναι φυσικό μητέρα, να ηγούνται, όχι να το, το ηγούμε, σημαίνει κάνω διακυβέρνηση. Ενώ το «δεσπόζιν» είναι άλλο είναι πράγμα. Άλλο πράγμα. Έχουμε το «δεσπόζιν» και το <κυρίζει> «ηγίσθε». Έτσι. Το «ηγούμε» έχουμε μία διακυβέρνηση. Στο «δεσπόζιν» έχουμε δεσποτεία. Έχουμε, έχουμε ε, ξέρξη. Εντάξει, λοιπόν. Ε, και όχι τον, το, η βάρβαρη μητέρα στους Έλληνες... Γιατί το «μέν διότι το «μέν» και λέει ουδέτερο γιατί δεν καταδέχεται στον δούλον, στο δουλικό φρόνημα που έχουν αυτοί να δώσει του προσώπου το άρθρο. Δίνει ουδέτερο. Δου, δου, και δουλικό, λέει το «μέν ναι. διότι το «μέν» είναι δουλικού φρονήματος, είναι δούλι. Αλλά εκεί που είναι ελεύθερη δεν λέει το δε ελεύθερον, λέει η δε ελεύθερον. Το δουλικόν το βλέπουμε και, και ενώ, σήμερα. Και ενώ, και ενώ είναι η, η δηλαδή πρόσωπα, ναι. έτσι οι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι αυτοί. Λοιπόν, εκεί είναι και λέει ελεύθερον, είναι ουδέτερο, παρόλα αυτά βάζει ε, το... Σε πλη... το, το άρθρο στον σ, σ, στο πληθυντικό ιδέ του προσώπου Ο ή ο πληθυντικός ιδέ ελεύθερον Το μεν γαρδούλον ιδέ ελεύθερον, ελεύθερον. Λοιπόν έχει ελεύθερον μια ωραία φρονιμάτος. παρέμβαση εδώ ένας φιλός Πάνω σε αυτό που είπε ειδικά για τον Προμηθέα Λέει ο Βαρναλής Ο Προμηθέας συνεχίζει να στέκει στους αιώνε στην την κορυφή του Καυκάσου και να μας κοιτάζει σαν ο ανώτερος εαυτός μας... ο πικραμμένος για την πορεία του εαυτού μας σε πολλά σημεία... και να προϊονίζει το μέλλον. Ε, θα ήθελα να πω κάτι. Ε, ο Βάρναλ ήταν ένας πολύ ταλαντούχος λογοτέχνη, αλλά να μην τον λαμβάνετε πολύ υπόψη σας... Και ιδίω στα ζητήματα της ελληνικής γραμματολογίας. Έχω τους λόγους μου που σας το λέω αυτό και άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό. Ο Προμηθέας, για να δούμε λοιπόν τώρα τι έκανε ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας έρχεται από την παλιά κατάσταση, έτσι, είναι τιτάνας. Είναι όμως ένας τιτάνας που πήρε το μέρος του Δία, της νέας καταστάσεως, όταν ο, ο Δία. Ε, η νέα κατάσταση ε, ε, συγκρούστηκε με την παλιά με του Τιτάνε και του νίκησε. Υπάρχει ένα συμβολισμό στον Προμηθέα ότι αγαπούσε του ανθρώπου, ήταν φιλάνθρωπο, θα λέγαμε σήμερα, και ήθελε να τους βοηθήσει δίνοντάς τους μία τεχνογνωσία στην ουσία η οποία μπορούσε να τους φωτίζει, να τους θερμένει, να τους κάνει να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, μέταλλα, πράγματα, δηλαδή να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής τους και να προωθήσει τον πολιτισμό. Το ερώτημα ήταν εκείνη τη στιγμή... Έτοιμοι οι άνθρωποι να δεχθούν αυτό το πράγμα, αυτή την ευεργεσία. Ακόμα, μόλις είχε τελειώσει η σύγκρουση του παλαιού κόσμου με τον νέο, όπου ακόμα οι θεσμοί δεν είχαν λειτουργήσει γιατί τίποτα δεν είναι πιο παιδαγωγικό από τους θεσμούς μιας πολιτείας. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η εξουσία είναι η βασικά παιδαγωγούς αδύναμη και εάν η εξουσία δεν είναι σωστή, τότε και οι πολίτες δεν είναι σωστοί. Και μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως δεν έπρεπε έπρεπε να πάνε πιο αργά και... Να, να το ανακαλύψουν, να τους δοθεί η δυνατότητα, να τα ανακαλύψουν μόνοι τους χωρίς να τους δοθεί αυτό το πράγμα. Γιατί εάν, πάρτε ένα παράδειγμα, έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πρέπουσα παιδεία... Και αυτός, αυ, αυτού του ανθρώπου του ξαφνικά ε, κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Ε, γιατί κέρδισε τον Τζόκερ, δεν ξέρω τι. Ε, τι νομίζετε ότι θα τα κάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτά τα χρήματα. Θα τα, όπως λέει ο λαός, ρησπηλήσει εν μια νυχτή. Θα είναι αναμουμαζώματα διαολοσκορπίσματα. Εάν όμως μοχθήσει να τα αποκτήσει... Θα αντασέβετε και θα τα αξιοποιεί διαφορετικά. Ε, εάν δώσετε ένα ε, αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει και δεν έχει στοιχειώδη γνώση των νόμων της φυσικής και τα λοιπά... Μπορεί να, να, να πρώτον να το καταστρέψει και δεύτερον να προκαλέσει βλάβη και στον εαυτό του και στους γύρω του. Μήπως δηλαδή, γεννιέται το ερώτημα εδώ, θα έπρεπε να οδηγηθούν στην ανακάλυψη οι άνθρωποι με, με τον μυαλό το οποίο τους καλλιεργούσε έτσι περαιτέρω και ε, βελτιωνόταν και ανελίσετο ε, το είδος για να το ε, αποκτήσει μόνος του, γιατί αυτό είναι μια βέβαιη και σεβαστή συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση, ε, εμείς θέλαμε οπωσδήποτε να ε, συμβολοποιήσουμε τον Προμηθέα έτσι και τον συμβολοποιήσαμε, παρόλο που ο Προμηθέας έχει κάνει μια απάτη για να το δώσει αυτό. Και κοιτάξτε πώς χρησιμοποίησε τη γνώση ο άνθρωπος, μπορούσε, ένα παράδειγμα θα σας δώσω, να δημιουργήσει πυρηνική ενέργεια, παραδείγματο χάρη, όχι από την σχάση αλλά τη σύνδεξη. Βέβαια δεν θα μπορούσε να φτιάξει βόμβα με αυτό. Θα είχε απλά ενέργεια. Ο άνθρωπος ήθελε να φτιάξει βόμβα που να καταστρέφει τη ζωή και τα πλάσματα. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιεί τη γνώση του ο άνθρωπος. Για κοιτάξτε να δείτε. Και εκεί θα δείτε ότι πιθανόν να μην έπρεπε να δοθεί έτσι σαν χάρισμα, αλλά με έναν άλλο τρόπο η γνώση, το πυρ. Γιατί δεν πρέπει κανεί να παίζει με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα σέβεται και να τα χρησιμοποιεί για το καλό, όπως τον ορίζει η φύση. Παρόλα αυτά, ο Προμηθέας αλισοδένεται και υπάρχει και η φράση που τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές, που λέει ο Προμηθέας στο κράτος και στη βία ότι ανάλγητος και σκληρός ήσουν πάντα. Ε, γι' αυτό και δεν θέλουμε το δεσπόζιν θέλουμε το υγείς άνθρωποι και καλά κάνουμε. Παρ' όλα αυτά ο Προμηθέας ο ε, που θα τον επισκεφθούν οι ωκεανίδες και μετά θα πάει και ο ίδιος ο Ποσειδώνας και θα του πει «Βρε παιδάκι μου, συμβιβάσου τέλος πάντων, ε, για να μην είσαι εδώ». Ο Προμηθέας όμως θα θέλει να είναι εκεί και θα λέει, θα επαναλαμβάνει και θα το, θα το συμφωνήσει και με την ιό που και εκείνη ε, περιπλανιέται από την ε, οργή της Ήρας, επειδή την ερωτεύθηκε ο Δίας, λοιπόν, και θα ε, τις πει ότι έχει ένα μυστικό που διακαώς ο Δίας θέλει να το πληροφορηθεί. Ποιο είναι αυτό το μυστικό? Το μυστικό είναι ότι εάν ο Δίας θα ζευγαρώσει με την θέτηδα, θα γεννήσει κάποιον που θα... Ε, το να παλάξει τον Προμηθέα από τα δεσμά του καταρχήν. Και αυτός βεβαίως είναι ο Ηρακλής, που θα του δώσει το δικαίωμα ος γιος του Δία να σκοτώσει τον αιτό του Δία που τρώει το σηκώτη του Προμηθέα και να λυθούν τα δεσμά του και αυτά θα περιγράφονται στο έργο του Εσχύλου Προμηθέας Λιώμενος, όπου εκεί θα συμφιλειωθεί με το Δία και βεβαίως ποια θα είναι η αντικατάσταση του Δία, θα είναι μία όπως σας είπα πριν γνώση, ανέλυξη του Δία με τη σύγκρουσή του με τον Προμηθέα, που θα γίνει πιο δίκαιος, πιο φωτεινός και θα αρθεί στο βάθρο, στο θρόνο της σοφροσύνης. Ο ίδιος ο Δίας. Άρα λοιπόν, ο ήδη, η ίδια θεότητα θα, αν θέλετε, αναγεννηθεί σε κάτι πιο φωτεινό, πιο, ε, ε, πιο σωστό πιο σύμφωνο με τη φύση, γιατί η φύση φτιάχνει τα πλασματά της και τα ανελύσει. Και αν εκείνα δέχονται αυτή την ανέλυξη και την ακολουθούν, ανελύσετε και το σύμπαν ολόκληρο, ενώ αν δεν το κάνουν, καν προκαλούν βλάβη και στο σύμπαν. Ο Δίας όμως ανελύχθη. Και εδώ είναι και ο Απόλλωνας που τον βλέπουμε να είναι και λίγο με την προηγούμενη κατάσταση και θα, θα γίνει αυτός που θα απαιτεί τον εξαγνισμό και ο εξαγνισμός επίσης με το φως και το, την, την αρμονία και το μέλος θα κάνουν την ψυχή του ανθρώπου να ημερεύει και να ε, εξανθρωπίζεται σε ό,τι νόημα δίνουμε στην έννοια άνθρωπος. Ωραία. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα Δεν ακούγονται ούτε σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα Αυτά αγαπητοί φίλοι Μόνο στον Αλμπέντο γίνονται αυτά Do. Oh, baby, I ain't lying No, I ain't lying I can't stand you Can't stand you running around I can't stand it, baby Lord, because you put me down I put a spell on you, Lord, because your mind. don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Girl, because you're mine. Now listen. I put a spell Στέννετ, girl, because you put me down. Oh, and that is why I'm going put a spell on you. Because you want to be mine. Με τη Μαρία Τιτζάνη κάθε Δευτέρα βράδυ Στάς 8 Λοιπόν έχεις μια ερώτηση εδώ Σα σχόλιο Μαρία Η οποία λέει Και ρωτάει ο Χρήστος ο φίλος μας Εδώ αν έχεις Είχες την τύχη μάλλον Να δεις Τον προμηθέα δεσμότη να τον υποδίεται Ο κατρακής Βεβαίως. Είχε την τύχη. Βέβαια, ο Κατράη ήταν μεγάλο ηθοποιό. Εγώ τον είχα δει σε πολλά Βέβαια. και θυμάμαι. Βέβαια. Τι το... λοιπόν, Τα που... δέντρα πεθαίνουν όρθια. Ναι. Και μία φίλη που γράφει ότι δεν θα ολοκληρωθούμε αν δεν σε δούμε να παίζει την επίδαυρο. Όχι εσένα, τον Καπουτσίδη. Εσένα λέει. Όχι, λέει τον Καπουτσίδη. Αν δεν τον δούμε, λέει να παίζει. Ποιο είναι νε... ο Καπουτσίδη. Το σου πω τώρα, περίμενε. Εάν δεν δούμε, λέει, τον Καπουτσίδη να παίζει στην Επίδαυρο, τότε δεν έχουμε ολοκληρωθεί ως πολιτισμός. Τι είναι αυτός ο Καπουτσίδης? Είναι νούμερο ένα παρουσιαστής στην τηλεόραση. Όλα τα παιχνίδια. <Κι> είναι στο Sky. <Κι> ε, παρουσιάζει το Voice. <Κι> ένα άλλο που πάνε διάφορες εκεί και ξεμαλιάζονται, νομίζω ότι θα γίνει και είναι στην Επιτροπή των Ηλυθίων. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Αυτό είναι μια τεράστια περσόνα Να με συμπαθούν που δεν τους ξέρω αυτούς ναι, ε, ε, Αλλά εγώ δεν βλέπω τηλεόραση ε, ε, Ξέρω ονορμόμενος βλέπω, βλέπω μόνο το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί ναι. Τα παιδικά στο Σταρ Το Σον το Πρόβατο και το Τίμι Τάιμ και Τι τα είναι, άλλα που είναι, που είναι καταπληκτικά είναι, του, είναι αγγλική παραγωγή του ναι, BBC ναι. Ε, εξαιρετικής παιδαγωγικής αξίας όπου στα πρόβατα υπάρχει ο Σον που είναι ένα πρόβατο που μαθαίνει φυσική, χημία, μαθηματικά Πεσανικά το λέει τα παιδικά σωστά λέει βλέπει Ναι Ακριβώ καλά εντάξει. Ακριβώς αυτά βλέπω Ωραία Δεν βλέπω τίποτα άλλο στην τηλεόραση Ωραία εγώ θα κάνω το Φαραώ και θα λέω ΑΗ πέδωσε Λοιπόν όχι καθόλου ισαία ίσα Πρώτα πρώτα τα βλέπω γιατί πρέπει Επειδή ασχολούμαι με τα παιδάκια θέλω να ξέρω Τι αυτά να βλέπουν τι, Έχουν πλασάρουν. λοιπόν κάτι πανέμορφα Όπου χρησιμοποιεί τη γνώση του όμως Το πρόβατο οσών ναι. Για να κάνει καλό Στα άλλα πλασματάκια και στον, και στον άνθρωπο που έχει τη φάρμα Ναι αλλά είναι πρόβατο Μπορούσε να είναι άλλο ζώο Και να το περνάει ότι είναι καλό Ενώ το, το πρόβατο είναι καλό Εκ των πραγμάτων από μόνο του. Συγγνώμη. Συ, Πρέπει να είσαι καλό εκ των πραγμάτων, για να μπορέσεις να διαχειριστεί για καλό τρόπο τη γνώση. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, λοιπόν και για να κλείσουμε, για να πάμε στον Εσύλλογο, στον Σοφοκλή, ε, θέλω να πω τελεσίδικα το εξή. Ε, ο εφιάλτης τη ανθρωπότητα τελειώνει. Με αυτό, με αυτή ναι. την τριλογία, γιατί, γιατί ο... μετά και με τη συμφιλίωση του... του Προμηθέα με το Δία και ο Δίας θα έχει ανεληχθεί μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. ξανάπα... Η θεοί των Ελλήνων είναι αθάνατοι Αλλά δεν είναι αιώνιοι Τι πάει να πει αυτό Εξελίσσονται ω ουσία Κατάλαβα Εξελίσσονται βέβαια Και, και γίνεται ο, ο Δίας Ο πρώτος ε, Πιο δίκαιος Πιο φιλάνθρωπος Και ο Απόλλωνας θα γίνει πλέον Καθαρό αιμα ο Θεό του Φωτός Και της αρμονίας Και του μέλους Και θα δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο από τη στιγμή που σφάλει να μπορεί να εξαγνίζεται αφού κατανοήσει και αυτό θα γίνει και στο όνομα της θέτηδο, που η θέτηση είναι το δίκαιο. Ε, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, στην οποία θα κάνει και την επίκληση ο Προμηθέας. Ε, θέλω να πω ότι ο Προμηθέας πλέον... Μετά και από τα τρία αυτά δράματα που τα δύο χάθηκαν, ο λιώμένο και ο Πυρφόρος, αλλά ξέρουμε τι διαπραγματεύονταν από κομματάκια και από τις γραφές των, των αρχαίων, γιατί είχε κάνει τεράστια εντύπωση και σε μας σήμερα, ο Προμηθέας Φίλτατη συμβολοποιεί την επιθυμία του ανθρώπου ναι. και την αγωνία του να μάθει αλλά γιατί ε. για να βελτιώνει του όρους της ζωή του και ταυτόχρονα να ανελίσσεται και ο ίδιος να γίνεται περισσότερο άνθρωπος γιατί η λέξεις άνθρωπος έχει συγκεκριμένη σημασία. Είναι αυτός που ενωράται και έχει τάση να πορεύεται προς το φως. Προς τα πάνω. Προς τα άνω. Βεβαίω, το φως είναι άνω. Γι' αυτό τώρα λοιπόν, μας έχουν κάνει οι και, και δεν είναι χώμο. Δεν είναι ε, χώμα. Δεν είναι χώμα. Γιατί το γένος μας... Το γένος μας Μάλιστα. είναι θεϊκόν. Ε, Όχι ε, το γένος των Ελλήνων, των η ανθρώπων. ανθρωπότητα είναι δυνάμει θεϊκή. Οι Έλληνες λέγαν κοινών το γένος των θνητών και των αθανάτων. Τέρμα και τελείωσε. Απλώς εμείς πρέπει να διανύσουμε μία πορεία για να μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Και το γνώθις αυτόν, Ολόκληρο είναι πετσοκομμένο μόνο γνώθης αυτόν Ολόκληρο έλεγε γνώριζε τον εαυτό σου Δηλαδή εσένα αρχικά έτσι. τι άνθρωπος είσαι για να βελτιωθείς Ή να καλλιεργήσεις έτσι περαιτέρω κάποια, ε, κάποιο ταλέντο Κάποια αρετή που έχεις ναι. Και ταυτόχρονα γνώριζε και τα όρια τα ανθρώπινα Για να είσαι... Σύμφωνος προς την φύση, είναι αυτό που λέει ο ελίτης, η ψυχή μου, στη γέννηση, στο άξιονιστή η ψυχή μου ζητούσε σηματορό και κήρυκα. Ο σηματορός είναι το όριο mm -hmm. και κύρικα είναι το αξιακό μας σύστημα. Βάλιστα. Λοιπόν, συμβολοποιεί λοιπόν, τον άνθρωπο που έχει τάση γι' αυτό και η επιστήμη σήμερα λέει ότι το προτσές της δημιουργία, δηλαδή η διαδικασία πορείας της δημιουργίας ολοκλήρου είναι να φτάσει στο ήθος. Μην Καλά, το ξεχνάμε τώρα. αυτό. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Άλλο τώρα αν εμείς κάνουμε εντελώς αντίθετη πορεία ε, όχι εμείς ως Έλληνες, η ανθρωπότητα ολόκληρη. Μάλιστα... οι το κάνουν μπο... ναι, Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι οι Έλληνες κρατάμε στη συντριπτική μας Πλειοψηφία. πλειοψηφία κρατάμε γιατί τα έχουμε μνήμη κιτάρων αυτά τα αξιακά συστήματα παρόλο που η παιδεία μας θέλει να μας κάνει να τα ξεχάσουμε και βομβαρδίζει τις νέες γενιές με εντελώς αντίθετα και μηνύματα και αξιακά συστήματα και εδώ τελειώνουμε με το μεγάλο μας εσχύλο. Παρακαλώ. μπαίνουμε στον Σοφοκλή Τι Υπάρχει κάνω. ερώτηση Όχι λέει τελικά ένας φίλος Πες το επιστροφής λέει Τζάνη Επιστροφή στη φύση και στην απλότητα Και απελευθέρωση των συναισθημάτων Και απελευθέρωση Των συναισθημάτων Των συναισθημάτων. Θα σας πω κάτι ε, Υπάρχουν δύο Παιδαγωγικά βιβλία Τα οποία τα συστήνω Σε όσους γονείς με ρωτούν Για τα παιδιά τους το ένα είναι ο μικρό πρίγκιπας του 6 Περί και το άλλο που είναι για παιδιά από 5-6 έως 106 χρονών. Α, να τα αγοράσω, δηλαδή. Βεβαίως. Α, εντάξει, μέσα κάνει... με πιάνει. Μια μέρα θέλω να το, να το αναλύσουμε. Με πιάνει, παιδί μου, ηλικιάκα, λοιπόν, Και <χω> το άλλο είναι... Το παραμύθι χωρίς όνομα της δικιάς μας, της Πινελόπης Δέλτα. Μόνο με αυτά τα δύο, εάν τα διαβάσουμε στα σειρήκια και τα αναλύσουμε στα μηνύματά τους... που δυστυχώς δεν τα ξέρουν οι γονείς, δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δηλαδή, έχουμε μια παιδεία... Που αποστερεί ικανότητα νοητική δηλαδή Μα είναι, το κάνουν είναι, επίτηδες είναι, ε, Βεβαίω και το, το κάνουν επίτηδες Μαρία, τον Βεβαίως και το κάνουν επίτηδες Τον ετοιμάζουν ως μαλάκα ψηφοφόρο στα 20 σας, Θα σας πω και κάτι Η εικόνα ακυρώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου ναι. Να το ξέρετε αυτό Α. Κοιτάξτε Όταν διαβάζετε Πεςτε ότι εγώ τώρα διαβάζω ένα βιβλίο Διαβάζω ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία. Εκεί, ό,τι και να είναι, από Σέξπιρ μέχρι οποιονδήποτε Έλληνα συγγραφέα. Εκεί, επειδή το διαβάζω, πρέπει ο εγκέφαλός μου να αναπαραστήσει στο εσωτερικό του χώρο, χρόνο, πράξη να συσχετίσει, θα κάνει δηλαδή απίστευτες δραστηριότητες που τον καλλιεργούν και τον κρατούν ενεργό με την εικόνα ακυρώνεται αυτό μου δίνεται έτοιμο όπως το πυρ που θέλησε να δώσει ο Προμηθέας ναι. μου δίνεται έτοιμο και αυτό ακυρώνεται λοιπόν, επομένως Αυτά τα δύο τα θεωρώ πολύ ε, παιδαγωγικά... και επειδή υπάρχουν ε, ε, ε, αυτά για παιδιά ε, στην τηλεόραση... που ναι. είναι καταστροφικά, καταστροφικά, τρανσφόρμες και εσία... Ναι. Ε, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τουλάχιστον κάθομαι κι εγώ... γιατί εκεί επικρατεί το καλό... Και παραμυθιάζομαι λίγο, το έχω ανάγκη έτσι σαν μια δόση για να ξεχνάω αυτό που συμβαίνει γύρω μου και διεθνώς. Εγώ πάω και βλέπω κάτι άλλα παιδικά, το πόκεμον, το πικατσού, αυτά. Το πόκεμον δεν είναι παιδαγωγικά σωστό. Α, δεν είναι. Όχι. Ε, θα πάψω να το βλέπω. Ε, πάω να βάλω μια παιδαγωγική μουσική αγαπητοί φίλοι και θα επανέλθω με Spencer Davis Group. Πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλη, με την κυρία Μαρία Τζάνι, τη φίλη μα, κάθε Δευτέρα το βραδάκι 8 η ώρα. Μην ξεχνάμε γιατί οι Έλληνε κάναν αυτά, είπαν αυτά, γράψαν αυτά και ούτω καθεξή. Ένα. Δεύτερον, ε, συζητάμε εδώ εμεί στα διαλύματα. Αύριο η... το πάρτι ξεκινάει από 7... ε, τι 7.30 με τον γαστρονόμο Το Γιάννη Τολεμονί. Και σε 9.30 έχουμε την κοινωνικοπολιτική ελεύθερη κουβέντα με τον πάνω τον Παλάσκα. Ένα. Δεύτερο, μην ξεχάσετε την Κυριακή. Άγνωστοι επισκέπτε, Παναγιώτη Παπά εδώ, φυσικομαθηματικό ο φίλο μα, 85% παραλυσία έχει. Και όταν λέει αυτό, Μπορώ, και έρχεται εδώ και κάθε 4-5 ώρε, οι άλλοι θα λέμε: Δεν θέλω, βαριέμαι. Ναι, κλπ. Και, και η συζήτηση είναι εξωγήινη, Μαρία. Και η τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα Λοιπόν, είχες μια ομιλία προχθέ. Πες το τίτλο και θα το κάνουμε εκπομπή την άλλη Δευτέρα το. Ε, Θέλει ο Γιώργος ο Καρποδίνης να το κάνουμε εδώ Λοιπόν, έκανα μια ομιλία ε, Αριστοτέλης και Διεθνές Σομμασματικό Ταμείο ε, Δηλαδή, τι θα μπορούσε να πει ο Αριστοτέλης ε, σήμερα τόσο στην Ελλάδα κυρίως αλλά και στον διεθνή χώρο ε, και πραγματικά εξεπλάγησαν οι άνθρωποι που ήταν πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι ναι. και είχαν διαβάσει τον Αριστοτέλη και δεν το είχαν συνειδητοποιήσει λέει αυτό ε, λέω, λέω ότι μας έχουν αποστερήσει από την ικανότητα να, να βλέπουμε τα πράγματα Εγώ η ίδια, πιστέψτε με ναι. ε, μπορεί να διαβάζω ένα έργο της ελληνικής γραμματολογία για 20 φορά Κάθε φορά Κάτι βρίσκω καινούριο πράγμα ε, που δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είδες τι γίνεται Κάθε αυτά φορά. τα θέματα Κάθε φορά. Είναι τρομερό αυτό που Μια απίθμενη κατάσταση δηλαδή. Θέλει να καλλιεργείται το μυαλό για να μπορέσεις να τους δεις. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Και να τους κατανοήσεις. Λοιπόν, πώς θες να κλείσουμε τη βραδιά. Όχι, δεν θες. θα κλείσουμε τη βραδιά, θα μπούμε σε. Δεν στο είπα σοφοκλί. να την κλείσουμε τώρα. Πώ ναι. θε να κλείσουμε, Έχουμε λίγο χρόνο. Ε, αν θέλουν λοιπόν, α μα γράψουν αν θέλουν να το κάνουν αυτό την άλλη Δευτέρα. Μια... Πάντα θέλουν να ακούνε καινούργια πράγματα, Μαρία. Τι ρωτάς τώρα, Τι να του ρωτήσουμε, αφού αυτά που λέμε εδώ στείνονται και τα ακούνε γιατί γουστάρουν. Ωραία. Οπότε, αφού το έχει και φρέσκο και ζεστό, Τάκ, θα έρθει εδώ να μα το πει. Θέλω και εγώ να τα ακούσω αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί Ωραία. είναι και σύγχρονο. Και στι 22 στον ίδιο χώρο που είναι Εόλου 102 στα χαφτία κοντά δίπλα από μια στοά που υπάρχει εκεί στα ελληνικά ταχυδρομεία. Στα Χαφτεία είναι αυτό. 22 του μήνα, η μέρα Παρασκευή, 8 η ώρα. Θα κάνω μία ανάλυση στα μηνύματα του άξιονεστή του ελιτη Πολύ ωρα Λοιπόν. Για να δούμε τώρα το Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής ήταν ταυτόχρονα γιατρός στο Ασκληπείο της Αθήνας, που ήταν στη βορειοανατολική πλευρά του... της Ακροπόλεως. Εκεί που είναι τώρα τα Ανάθηκα, πώς τα λένε τα... Τα Αναφιώτικα. Τα Αναφιώτικα, ναι. Λοιπόν... Τι καινούριο σε σχέση με τον εσχύλο φέρνει ο Σοφοκλής. Ο εσχύλος, ε, το ζήτημα της μοίρα και της τύχης, ε, έτεινε, δηλαδή υπέβωσκε, ότι φταίει και ο άνθρωπος από το χαρακτήρα του που δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Ο Σοφοκλής αυτό θα το κάνει βάση. Ο χαρακτήρας μας είναι η μοίρα μας. Δεν υπάρχει μοίρα. Είναι ο χαρακτήρας μας που τα προκαλεί αυτά. Μάλιστα. Και η κάθαρση και η λύση θα επέρχεται όχι επειδή ε, προκαλούμε ύβρι και τιμωρούμεθα από το σύμπαν. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Αλλά, αλλά ε, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Ο Σοφοκλής θα πει ότι επειδή ο χαρακτήρας μας είναι η μοίρα μας οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται πάρα πολύ καλά και να παίρνουν την πρέπουσα παιδεία και να συνυπολογίζουν τον φυσικό νόμο ναι. διότι αυτό υπάρχει είναι ο πρώτος το νόμος που μας δίνει και με αυτό ελαχιστοποιούν την πιθανότητα να κάνουν λάθος και να προκαλέσουν ύβριν. Ναι. και είναι όλα τα ελαττώματα που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος και δει ο άνθρωπος εξουσίας, που οδηγούν σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στα πάθη του και στην τιμωρία του. Επίσης, ο Σοφοκλής θα δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην αντίληψη της ευρυθμίας, της αρμονίας, της αρμονίας που υπάρχει στο σύμπαν, το σύμπαν το συνέχει αρμονία, σύγκυται από αρμονία. Ε, αυτό μας λέει και η τελευταία θεωρία, αυτή που πάει να συνενώσει όλες τις άλλες, η θεωρία των υπερχορδών. Λοιπόν, το σύμπαν σύγκυται από αρμονία και το σώμα μας έχει συγκεκριμένη, Αρμονία ε, Γι' αυτό και όταν ακούμε ε, Τραγούδια τα οποία Αντιβαίνουν σε αυτή την αρμονία ναι. Μας κάνει κακό Έτσι. Λοιπόν και Αυτή η αρμονία Έχει να κάνει και με την υγεία μας Την διανοητική και τη σωματική Και με όλη την ευρυθμία Της λειτουργία μας Ως όντων Και βεβαίως Επειδή είμαστε στα μεριστά κομμάτια της κοινωνίας της πολιτικής και ολοκλήρου της κοινωνίας. Τα αξιακά συστήματα του Σοφοκλή θα μπουν περισσότερο ε, στη σχέση των ανθρώπων... όχι μόνο με το θείο, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις... Ε, με αυτά τα πράγματα που πρέπει να συνυπολογίζουμε πριν πάρουμε αποφάσεις το πώς μπορούν να βλάψουν ε, τους άλλους έτσι, και πώς ε, αυτό που αποτελεί αγαλίαση για μας είναι η αγαλίαση και το καλό που κάνουμε στους άλλους. Η βασική μας ευχαρίστηση είναι η αντανάκλαση από το καλό που κάνουμε στους άλλους. Και όταν αυτό το παραμελούμε τότε είμαστε δυστυχείς και συναγείρουμε σημαντική τιμωρία. Από τα έργα του Σοφοκλή ε, θα πούμε την υπόθεση όλων. Δεν είναι και πολλά που έχουν μείνει βέβαια, 7 περίπου. Αλλά θα ξεκινήσω με την μεγάλη μου αγάπη, με το έργο το οποίο θεωρώ καταπληκτικό. Ο μεγάλος ε, φιλόλογος ο Μάρε, θεωρεί την ορέστια του Εσχύλου το τελειότερο ε, κατασκεύασμα της ανθρωπίνης διανίας και έχει δίκιο βέβαια γιατί η τραγικότητα φτάνει σε μια κατάσταση απίστευτη εκεί και δείχνει δηλαδή ε, πως η ύβρις που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι συναγύρη την συμπαντική τιμωρία αλλά εγώ θεωρώ την αντιγόνη γιατί η αντιγόνη φέρνει ε, τον άνθρωπο σε αυτό που πρέπει να είναι και στα όρια του και στο, από τι πρέπει να ε, ε, σύγκειται. Και αυτό που, από το οποίο σύγκειται ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε, είναι η αγάπη. Η περιβόητη κουβέντα της αντιγόνης ούτε συνέχθην αλλά συμφυλήν έθην. Καταρχήν δεν λέει ότι πλάστηκα από κάποιον θεό. Δεν λέει ότι γεννήθηκα. Λέει έφυν, πλάστηκα από τη φύση. Με παρήγαγε η φύση όχι για να μισώ τα πλάσματα, αλλά για να τα αγαπάω. Δεν λέει να αγαπάω ένα πλάσμα, το συγγενή μου ή οτιδήποτε, αλλά να τα αγαπάω. Και οι φιλόλογοι, οι ανόητοι, λέγαν ότι η αντιγόνη ήθελε να θάψει τον αδερφό της, να μην μείνει εκτεθειμένος, γιατί ήθελε να ακολουθήσει την, α, τα ιωθώτα, δηλαδή τη συνήθεια να θάβεται ο νεκρός. Και ξεχνούν ότι ο Σοφοχλής ο γιατρός ήξερε ότι ένα πτώμα στις πύλες της Δίβας, ναι. σε χρόνο ελάχιστο τα σεσυπώντα μόρια του από τον αέρα, από τα σκυλιά από τα έντομα και τα λοιπά θα προκαλούσαν λίμο θανατικ... φόρο στην πόλη στην της πόλη, Θήβας έτσι. και η αντιγόνη δεν θέλει να το προκαλέσει αυτό είναι η συνείδηση αυτή και ο κρέον θα τιμωρηθεί λοιπόν, να δούμε λίγο την υπόθεση θυμόμαστε από τον εσχύλο από τους επτά επι ότι η κατάρα του ιδίποδα στα παιδιά του να διεκδικήσουν με, με το σίδερο, δηλαδή με τα όπλα, την εξουσία και να μην την απολαύσει κανεί, κάνει στην έβδομη πύλη που θα την προστατεύουν και θα είναι ο Πολυνίκη για να την διεκδικήσει, θα σκοτωθούν και τα δύο αδέρφια την ίδια στιγμή. Θα αναλάβει λοιπόν ο Κρέον, ο οποίο είναι. Ε, θύος της Αντιγόνης ε, από τη, τη μητέρα της. Έχει μείνει λοιπόν η ισμήνη και η Αντιγόνη, τα αδέρφια έχουν πεθάνει και τα δύο αναλαμβάνει βασιλιάς βασιλιά Σοκραίων και ο γιος του, ο Αίμων, ε, έχει νυμφευθεί την Αντιγόνη και θέλει να τελέσει γάμο. Θυμόμαστε στου επτά ότι η Αντιγόνη έτσι τελειώνει το έργο. Στον στο νόμο που βγάζει ο κρέο να μείνει άταυτο ο Πολυνίκη, ναι. ε, η Αντιγόνη λέει ότι εγώ θα τον θάψω. Δεν θα τον αφήσω να το φανταόρνε. Βέβαια. Και δεν θα τον αφήσω να, να, να μείνει εκεί άταφο. Λοιπόν, έτσι τελειώνει. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Σοφοκλής και μας λέει ότι η αντιγόνη έχει βάλει φύλακες ο κρέων για να φυλάνε, να μένει άταφος αυτός. Να μπλησιάσει κανείς. Ε, ακροβιλισμένοι. Ναι, ναι, ναι, Δεν είναι από πάνω από το πτώμα. Και ξαφνικά εκεί που αυτοί έχουν πάρει λίγο ύπνο, συζητούν, γυρνάνε και βλέπουν τον νεκρό να έχει σκεπαστεί με μία ε, Μια συντώνη, σαν σκόνη ναι, και να είναι καλυμμένος. Τρέχουν λοιπόν το λένε στον Κρέοντα, ο Κρέοντας ε, τους λέει εσείς το κάνατε, ε, κάποιος σας πλήρωσε. Εκείνοι λένε όχι, πηγαίνετε λοιπόν να μου βρείτε ποιος το έκανε, με, διαφορετικά με, με. θα γιατί είχε πει όποιο το κάνει θα θανατωθεί Μάλιστα. Υπάρχει ο χορός των θηβέων θυ... πολιτών. Δεν δείχνουν να συμφωνούν με τον Κρέοντα αλλά φοβούνται και να πούν ευθαρσός τη γνώμη τους. Η ιστορία λέει λοιπόν ότι η αντιγόνη θα αποκαλυφθεί γιατί θα ξαναπάει να ρίξει χωές και τα λοιπά στο νεκρό που πρέπει εκεί αυτοί θα έχουνε πάρει την θα προσπαθήσουν να τον αποκαλύψουν η Αντιγόνη θα τον ξανα ε, Σκεπάσει Άση. και ο Κρέον θα, θα τη δώσει να την οδηγήσουν σε, έξω από την πόλη σε ένα σπήλαιο και να την κλείσουν εκεί και να τη αφήσουν και λίγη τροφή ναι. ε, για να μην τον α, ας πούμε έχει την, την μήνυ ναι. των χθονίων θεοτήτων. Ε, θα καλέσει και τον τιρεσία που ο τιρεσίας το Μάντι θα του πει ότι αυτό που κάνει είναι ίδρυ, Και ότι δεν μπορεί να το κάνει και ότι δεν πρέπει να το κάνει Ο κρέον θα έχει μια επιχειρηματολογία, μα ήταν προδότης, μα ήρθε εδώ και πρέπει αυτό να και και άλλο. Ο τιρεσίας θα προσπαθήσει να του πει αυτό που κάνεις ξεπερνάει τα όρια Γιατί εδώ είναι ας πούμε ένας άνθρωπος και οι συνέπειες θα αφορούν όλους τους άλλους Παρ' όλα αυτά ο Κρέων θα επιμείνει, θα του προφητεύσει ο Τηρεσίας ότι πολύ σύντομα θα θρυνήσει με στο παλάτι σου εσύ ε, για αυτό που κάνεις. Ε, θα θυμώσει με τον Τηρεσία ο Κρέων. Τέλος πάντων, ε, ο έμον θα κάνει στην αρχή, θα πει του πατέρα του ότι εγώ πατέρα μου είμαι μαζί σου. Mm. Αλλά όταν θα δει τι έχει συμβεί, θα προσπαθήσει ο Έμον. Επειδή φοβάται τον πατέρα του, να του πει ότι κοίτα, επειδή εγώ ακούω τους πολίτες που ενώ φοβούνται εσένα, σε μένα μιλούν πιο ανοιχτά. Πιο, πιο ελεύθερα, οι πολίτες μπράβο. διαφωνούν με την απόφασή σου. Ναι. Πρόσεξε, παίρνει μια απόφαση που είναι διαφορετική των πολιτών. Έγκλημα αυτό για την ελληνική αντίληψη. Ε, Γίνεται τύραννος. Δεν είναι. Ε, Τι μου θυμίζει έτσι, αυτό το άρθρο, η Κάτι μου θυμίζει Γίνεται δεινάστης έκαλά ε, καλά τώρα τι σου θυμίζει Λένε όχι και αυτό το κάνει ναι Δεν φοβάται Βέβαια. Μη γυρίσει κακή ενέργεια πίσω Βέβαια. Βέβαια. Δεν Υπό... είναι μόνο στα αρχαία χρόνια αυτά Είναι πάντα Πάντα Έτσι. Στο διειναικές Για να συμβαίνουμε πάντα. τις τραγωδίες Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική αυτή. Και Γιατί αυτά που είπαν ισχύουν στο διειναικές σύγχρονοι. Και είναι οι μόνοι που τα δεν τα έχει διαβάσει το παιδί αυτό ή διάβαζε Μάρξ και Σπένσερ μαζί. Ορίστε. Το παιδί αυτό δεν τα διάβασε αυτά να ξέρει ότι η Μίνης θα επιστρέψει στο περιβάλλον του, ο, ε... ο Χουντίνη, ή διάβαζε Μάρξ και Σπένσερ μόνο. Ε, φοβάμαι ότι ούτε το Μάρξ κατάλαβε. Γιατί αν είχε διαβάσει Μάρξ και έβλεπε και ιστορικά τι έγινε ο Μαρξισμός και τα κόμματα που το, το καθεστώς το οποίο έφτιαξε και πώς έγινε θα είχε κατανοήσει και θα ήταν διαφορετικός. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, πήγε 10 να κλείσουμε με αυτό. Όχι, θέλω λιγάκι να πω κάτι. Παρακαλώ, ναι, να μην λοιπόν, το αφήσει μέση. Λοιπόν, ε, θα πάει λοιπόν ο έμον. Θα, θα σύρει την, την, το βράχο που, που κλείνει την, το σπήλαιο που είναι η Αντιγόνη ναι. Θα τη δει την Αντιγόνη να έχει κρεμαστεί από τα πέπλα της και να έχει πεθάνει ναι. Και ενώ θα την θρυνεί και θα την έχει κατεβάσει και θα την αγκαλιάζει θα πάει όταν του είπανε του Κρέοντα ότι ο γιος σου πήγε στην αντιγόνη και τα λοιπά και ενθυμούμενος τι του είπε ο Τυρεσίας και καταλαβαίνοντα ποια θα είναι η εξέλιξη σπέβδει για να, να πάει να, να σώσει το γιό του. Ο γιος του μόλις τον βλέπει ε, βγάζει το σπαθί του, ο Κρέον φοβάται και, και βγαίνει έξω αλλά ο αίμωνας έχει βγάλει το σπαθί του. Για να σκοτωθεί ο ίδιος Και σκοτώνεται με την τελ... Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή Φυλάει Την αντιγόνη Την αγκαλιάζει Και υπάρχουν και οι δύο νεκροί Και μετά εμφανίζεται η γυναίκα του Μαζί με το χορό που κλαίει Για το, το Και όλα αυτά και τα λοιπά ναι. Και επέρχεται η κάθαρση Για να καταλάβουμε Ότι δεν πρέπει κανείς να ε, υπερβαίνει, υπερβαίνει το δίκαιο και την ευσπλαχνία και κυρίως, και κυρίως το ενδιαφέρον για τους πολλούς και την ύβριν απέναντι σε έναν νεκρό. Γιατί θα του πει ότι η Ρεσίας τι ηρωισμός είναι αυτός Να θέλεις ναι, ναι, ναι, ναι. Να, να σκοτώσεις έναν νεκρό Και να γίνει υπόλυση Έτσι Λοιπόν ε, πριν κλείσουμε Όχι να σου πω και κάτι που γράψανε τώρα ναι, ναι. Γιατί αναφέρασες αυτά ναι. Εδώ λέει τώρα έχουμε Οι δίπους Επιριζοσπαστισμό Όχι επικολωνό ο Χριστέ μου ότι έχουμε πάθει <laughs> ναι, Λοιπόν για, για ε, Αρχίζει η Αντιγόνη Με μια πολύ ωραία φράση Για να δείτε πως ονομαζόταν Ο κοινών αυτάδελφων Ισμίνης κάρα Κατά λέξη ε, Η μετάφραση λέει Ισμίνη αδερφούλα μου Κατά λέξη λέει Ο κοινό Αυτάδελφων Αυτάδελφων σημαίνει Απ' την ίδια μήτρα Έτσι ε, κεφάλι, κάρα, κεφάλι της εισμήνης. Απευθύνεται στην νόησή της για να της πει. Δεν είναι αυτά. Θέλω να διαβάσω το, ένα χωρικό, ένα χωρικό, το οποίο θα το θυμούνται, ε, το περιβόητο, θα σας το διαβάσω όπως είναι, τη γλώσσα, την πραγματική. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει. Είναι πολλά, λέει, τα φοβερά, τα θαύματα ε, του κόσμου, αλλά τίποτα δεν είναι φοβερότερο από τον άνθρωπο. Και περιγράφει τι κάνει ο άνθρωπος και είναι τόσο φοβερός. Επίσης ένα άλλο χωρικό, επίσης καταπληκτικό, επίσης καταπληκτικό, Είναι το έρως ανήκατε μάχαν. Έρωτα ακαταμάχητε. Έτσι. Βέβαια. Ανήκη, έρωτα ανήκειται στη μάχη. Σ' οποιαδήποτε μάχη είσαι ανήκητος. Έτσι. Έρως ως ημασιπίπτης. Εσύ που ξενυχτάς ως εν μαλακές παριές νεάνιδος εν ηχεύεις. Εσύ λοιπόν που, που ξενιχτάς στα, στα τρυφερά ε, μάγουλα των κοριτσιών, φυτάς διπερπόντιος εν τ' αγρονόμης αυλές, εσύ ε, που... Που, που, που βρίσκεσαι φυτό που συχνάζεις, θα λέγαμε σήμερα που συχνάζεις έτσι ε, στα πελάγι υπερπόντιο, έτσι αλλά και στα στις αυλές των α, αγροτόσπιτων έτσι παντού δηλαδή ναι και σου τα θανάτων φύξιμος ουδή. Και, κα, και, δεν, και κανένας από τους αθανάτους δεν μπορεί να σε αποφύγει και από τους αθανάτους δεν μπορεί να σε αποφύγει κανείς οδεγέχον ουθ αμερίων σε ανθρώπων και ούτε κανείς από τους εφήμερους ανθρώπους όχι μόνο από τους αθανάτους αλλά και από τους αμερίων, από τους εφήμερους ανθρώπους ναι. μπορεί να σε αποφύγει. Ναι. Ο Δεγέχων μέμεινε και ε, αυτός που, ε, που είναι ε, ε, ε, είναι σαν ε, έχει τρέλα σύ και δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς επιλόβα. Εσύ λοιπόν ε, φρένας παρασπάς επιλόβα. έτσι. σύ και το δενίκος ανδρόν ε, Θέλει να πει ότι ε, εσύ ε, και ε, τα μυαλά και των δικαίων και των αδίκων... Ε, τα ξετρελαίνει. τα ξετρελαίνει. έτσι. Τα, τα τρελαίνεις, τα, παίρνεις, τα τυραννάς. Ε, και είσαι τον των ανθρώπων. Ανήρ σημαίνει άνθρωπος και σημαίνει και άνδρας, βέβαια, αλλά σημαίνει και άνθρωπος. Ε, και τους κάνεις να... Ε, να σπρώχνονται ε, Στην αδικία Και στην έριδα Να εσύ, μαλώνουν εσύ, Ναι ε, Και εν πάση περιπτώσει Λέει ε, ε, Νικά Δεν αργείς βλεφάρον Ήμερος ευλέκτρου νύμφας Των μεγάλων Εκτός ομιλών θεσμών ε, θέλει να πει ότι ε, όλοι οι μεγάλοι νόμοι έτσι, οι νόμοι δηλαδή οι μεγάλοι, οι θεσμοί που, που έδωσαν και οι θεοί έτσι, εσύ είσαι πιο μεγάλος βασιλιάς και από αυτούς ναι? γιατί ε, ε, είσαι ο πόθος ε, έτσι των των όμορφων α, νύμφας, κορώ, ας πούμε κορών, κοπελιών. Ε, τέλος πάντων, έχει, αξίζει τον κόπο να, να δούμε την άλλη φορά ε, μερικά μηνύματα της Αντιγόνης, δεν έχουμε χρόνο τώρα, και... Θα προχωρήσουμε και στους δύο ειδήποδε, η δίπους και οι δίπους Επικολωνό. Την άλλη Δευτέρα όμως όπου... θα κάνεις αυτό που ναι, έκανες ως ομιλία. Ναι, την άλλη οσομιλία. Δευτέρα θα κάνουμε. Mm. Αλλά yeah. εάν μπορούσαν να τα διαβάσουν και την Αντιγόνη και τους δύο ηδίποδες, για να... να μπορούμε να μιλάμε και να κάνουν και ερωτήσει. Okay. γιατί αντιλαμβάνεστε okay. ότι... Δεν μπορώ μέσα σε αυτό να, να τα πω όλα. Εννοείται. Επομένως Επομένω, με τι ερωτήσει του μπορεί να μου δίνουν Ενάβησμα. ε, ενάβησματα για να κάνω. Λοιπόν, σιγάδες. να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κουράζεσαι για να μα Ξεστραβώνεις εδώ πέρα και να μα ενημερώνεις Όπω και όλοι οι φίλοι που ήταν μέσα σήμερα και είναι πάρα πολύ. Και την άλλη Δευτέρα, περιμένουμε να μα πει το θέμα που έκανε ομιλία. Ναι. Που είναι και απολύτω σύγχρονο. Θα χρησιμοποιήσουμε από ε, τους ρήτορες του Αριστοτέλη ναι. ε, μια καταπληκτική παράγραφο που έχει που είναι, που είναι η απάντηση ναι. σε αυτό που έγινε στην Ελλάδα πριν γίνει δηλαδή τι θα έπρεπε ο ΓΑΠ ξέρω εγώ να πει σε αυτούς ή κάποιο από όλους αυτούς ακόμα χρόνια. και σήμερα βεβαίως και να δείτε ότι όλο αυτό δεν χρειαζόταν να γίνει, είναι παράνομο από τη φύση του ακριβώς, με αυτό κλείνουμε να μην σχολιάσει τίποτα άλλο η Μαρία παράνομο από τη φύση του ακολουθεί ο Γιώργος ο καλή συνέχεια, μη φύγει κανεί. θα τα πούμε να να να, να... Μην είναι και εκείνη καλά και να σκέφτονται και να ζουν ελλήνων προπός.